Θεατρική βραδιά Η θεατρίνα των Σόμερσετ Μόμ και Γκάι Μπόλτον Σε απόδοση Μάριου Κλωρίτη Στο ρόλο της Τζούλιας Λάμπερτ Η Μέρια ρονι. Τζεύονς ο Κώστας Κανξίδης Ραλφ ο Τέλη Ζώτος Μάικ ο Χρήστος Πάρλας Ρότζερ ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος Τόμ ο Τάκης Βουλαλάς Ντολή η Μαρία Κωνσταντάρου Εύα η Αλίκη Αλεξανδράκη Άιβη η Ελένη Ράντου Μουσική Επιμέλεια Ολυμπία Κυριακά και Λουκίσα. Ρύθμιση Ήχου Χριστίνα Σκάντζικα Παραγωγή, Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία, Στέλιος Παπαδάκης. Ω, καλημέρα σας κύριε Τάμερλη. Καλημέρα Τζεύος, πώς θα πας? Δόξα τον Θεό κύριε Τάμερλη, ευχαριστώ πολύ. Θα σας αναγγείλω μέσα στην κυρία. Όχι, όχι στην κυρία, στον κύριο. Στον κύριο? Σου φαίνεται παράξενο, ε. Ο, δεν θα τολμούσε ποτέ. Ο κύριος είναι αυτή τη στιγμή στο γραφείο του με το δικηγόρο του, δηλαδή με το βοηθό του δικηγόρου του. Θα σας αναγγείλω αμέσω. Σα ζητώ συγνώμη, αλλά κάθε φορά που ψάχνουν να βρουν καινούριο έργο, αυτό γίνεται. Γεμίζει το σαλόνι χειρόγραφα. Ε, αυτό το θέατρο, αυτό το θέατρο. Θα ειδοποιούσε τον κύριο αμέσω. Ο κύριος Στάμελι, κύριε, θέλει να σα δει. Εμένα. Είσαι βεβαίως. Θέλω <Σχ> <Σχ> <Σχ> <πέντε> να έρχομαι. Ω, <Σχ> καλημέρα, <Σχ> <Σχ> αγαπητέ μου ράφ. <Σχ> Φάρσα μου κάνεις. Φάρσα. Φάρσα. Ε, ο Ζέβος λέει πως ζητάς να δεις εμένα. Ακριβώς. Κύριε Λέγησον. Εμένα. Και όχι τη Τζούλια. Α, αγαπητέ μου ράφ δεν σε αναγνωρίζω. Σε <Σχ> <ο>, παρακαλώ, Μάικ, δεν είναι ώρα για Πρόκειται για την Τζούλια. Α, είπα κι εγώ. Είναι πολύ σοβαρό. Ε, πολύ σοβαρό, όχι ακριβώ. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό. Α, τότε μπορεί να μου το πει και καθιστώ, ε? mm. Κάθισε, Αν βρει βέβαια να καθίσει κάπου. Mm. <laughs> Όπω βλέπει, κυνηγάμε με τα μανία στο άγνωστο αριστούργημα για να το παίξουμε το φθινόπωρο. Καλά, και το έργο που λέγατε να φέρετε από την Αμερική. Η Λόλα Μοντρέα mm. είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, μάλιστα. Αλλά δεν κάνει για μα. Δηλαδή, δεν κάνει για τη Ζούλια. Είναι πολύ, πολύ νεανικό. Στην αρχή του έργου η Λόλα Μοντέζ είναι 19 χρονών. Ε, Καταλαβαίνει, η Τζούλια είναι βέβαια μια μεγάλη ηθοποιό, σύμφωνη, αλλά δεν μπορεί πια να παίζει τα κοριτσάκια. Φυσικά η Τζούλια δεν συμφωνεί εντελώ με την άποψή μου, αλλά. Με συγχωρείς, σε ζαλίζω τώρα με τι κοντούρε μου. Πε μου, τι τρέχει. Είναι μια πολύ ανόητη ιστορία. Να, Μάικ, χθε το βράδυ στη λέσχη μου χαστούκησα ένα νεαρόλιμο κοντόρο. Όχι, είδα. Τι! σα έχω δείκατε για τα Όχι, όχι, για μια γυναίκα. Τη δική σου. Τι, Τζούλια. <laughs> Κύριε Λέισον, γιατί... Την είπε κακή ηθοποιό. Όχι, αλλά διηγόταν μια βρωμερή ιστορία εισβάρωσης. Και δεν μπορούσα να το ανεχθώ. Μου είναι πολύ δύσκολο να την επαναλάβω. Ε, τότε, ε, τότε ας μένει. Κι όμως, Μάικ, πρέπει να σ' πω. Αυτό το γελίο πετυναράκι σχηριζόταν πω Να τότε που ήσασταν στο Παρίσι Τούρνε, Mm -hmm. Είδε την Τζούλια να... Να ψωνίζει. Να... να ψωνίζει, τι? Έναν άντρα. Η Τζούλια. Η Τζούλια. Στον δρόμο. Στον δρόμο. <χω> Στον δρόμο αδύνατο. <χω> τι θα πει αυτό. Μα αγαπητέ μου, δεν βλέπω για ποιο λόγο να πάρει η Τζούλια τους δρόμους. <χω> Έχει ένα λόγο νεαρούς θαυμαστές που την τριγυρίζουν. <χω> Πρώτος και καλύτερος εσύ. <χω> <χω> Παραδέχομαι ότι είμαι ερωτευμένος με την Τζούλια. <χω> Αλλά αυτό είναι ένα και χωρί ανταπόκριση ε, Δεν έχει τίποτα το προσβλητικό Ε, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω Τι λόγο θα έχει η Τζούλια να αλωνίζει τα πεζοδρόμια του Παρισιού Την ώρα που υπάρχει τόση προσφορά μέσα στο σπίτι της? Μα το ζήτημα δεν είναι αυτό, Μάικ Εκείνος ο κοκορόμυαλος είπε πως η Τζούλια Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Ε, Ναι ή όχι, ναι ε, Εσύ είσαι ο άντρα. ναι ή όχι Ναι, ε, αυτό φτάνει Το λόγο έχεις εσύ τώρα Είσαι καταπληκτικός Τι αξίδες έχεις δηλαδή Να χυμίξω μέσα στη λέσχη Και να ξεκολλήσω τα αυτιά του φίλου σου Α, Σε παρακαλώ με το φίλο μου; Και έπειτα να τον καλέσω πρωί, πρωί με τη δροσούλα Σε κανένα ερημικό δάσος με το σπαθί στο χέρι Άκριβος <laughs> Είμαι βέβαιος πως ο φίλος σου έκανε λάθο. Γελάστηκε Τελεία και παύλα Δηλαδή, αν έχει να λέει ο πρώτο τυχόν καραγκιός τέτοιε βρωμιές για την Τζούλια, Μάικ, τα συγχαρητήριά μου. <laughs> Ποιο τόλμησε να λέει βρωμιές για το παίξιμο τη Τζούλια Λάμπερ. Καλημέρα, πέρα για πέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. <laughs> Καλημέρα, Ράλφ. Ποιο κακολόγησε πάλι το παίξιμό μου, <laughs> <laughs> Κανένα. Αυτή τη φορά τα έβαλαν με τη διαγωγή σου. Μάικ. Αλήθεια. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τη ενδιαφέρει διαγωγή μου. Για πε μου, πε μου, πε μου. <laughs> μπροστά μου. Γιατί? Εγώ είμαι ο σύζυγος Κάποιος σε είδε, λέει, σε έναν δρόμο του Παρισιού Να ψωνίζει σε έναν άντρα Να ψωνίζω έναν ε, άντρα ε... Εγώ, ο Χρυσέ μου, τι περίεργο που είναι Και τι έγινε ο άντρα. Απολέστη αυτό, Μα οφε. την αλήθεια δεν ξέρω τι ρόλο παίζω εγώ εδώ πέρα <laughs> Α, ναι, ναι, ναι, ναι, με συγχωρείς Ο αγαπητός μας Γαρφ βρίσκεει ότι μου δίνετε μια θαυμάσια ευκαιρία Για μια θαυμάσια μονομαχία Τραλά Καλά, να μου το σκοτώσουνε, Ράλφι, πάει καλά και έρχεται. Θα του κάνω μια κηδεία που την σα πω, την ωραιότερη του 20ου αιώνα. Αν μου τον παραμορφώσουν όμω, τι γίνεται, ε? Μάικ, Χρυσέ μου, δεν εννοώ να διακινδυνεύσει μια τρίχα με... <laughs> για τέτοιες ανοήσει. Ούτε κι εγώ. Πολύ ωραία, κατάλαβα που είναι έτσι λοιπόν. Με συγχωρείτε κυρία, αλλά ήρθε ο ρεπόρτερ του Life για τι φωτογραφίε. Ποιε φωτογραφίε? Ω, χθε. Θέλουν τη φωτογραφία της πρώτης κυρίας του θεάτρου μας για το εξώφυλλο <laughs> Και όρθια για να φαίνονται οι διάσημες γάμπες σου Καλά, καλά, Μάικ, φρόντισέ τα εσύ αυτά, σε παρακαλώ Εγώ θα μείνω με τον Ράλφ μα, Τις δικές σου γάμπες θέλουν, <laughs> όχι τις δικές μου Τι κακό είναι αυτό Εγώ πρέπει να τα κάνω όλα, μα σε αυτό το σπίτι Ράλφ, ναι. είναι αλήθεια Ορίστε, Η ιστορία του Παρισιού <laughs> είναι αλήθεια <laughs> Αλλά θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να το παραδεχθώ μπροστά στο Μάικ. Θα λυποθυμούσε από τα γέλια. Από τα γέλια? Ναι. Όταν γίνομαι ρε ζήλ, τρελάνεται από τη χαρά του. Ένα Μα δυνατόν <χαχα> Μάλιστα Ράλφια πείτε μου Τι ξέρετε για τις τροτέζες ε, Εγώ ναι. Ναι. Δηλαδή Με φωτίσατε αρκετά Μπράβο Εγώ προσωπικά νομίζω Πως είναι ένα πολύ εύκολο επάγγελμα Ανεμίζει τη τζάντα σου Στην άκρη του πεζοδρομιού Μουρβουρίζεις ένα σκοπαπα Σκαμπανευάζεις τους ροφούς σου Και όταν σε προσπεράσει ο νεαρός όντρας Πετάς αγγίστρι <laughs> Καλησπέρα Χρυσό μου Ή άλλο Σερή, ανάλογα με την πελατεία. Έτσι δεν λένε. Ε, ομολογώ ότι δεν. Μα, ίσως δεν είμαι πολύ κατατοπισμένο. Α, εγώ είμαι. Έχω παίξει ένα σωρό παστρικέ στο Ευλαδικό Γεωργίο, στη Μαντάμ Βορέ, στη Βροχή. Είναι το φόρτζε μου. Ένα κριτικό μάλιστα μου γράψε ότι θα μπορούσε να πάρει όρκο όπω δεν έκανα άλλη δουλειά σε όλη μου τη ζωή. Οπωσδήποτε αυτό έκανα στο Παρίσι. Μα, μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Εξαιτία τη Λιώλα ο Μάικ ξέρει πω λαχταράω να παίξω αυτό τον ρόλο. Είναι ο ωραιότερο ρόλο που μου είχε ποτέ. Και ο Μάικ δεν θέλει να τα ανεβάσουμε, επειδή λέει Παίρνω πολύ μεγάλη για τι πρώτε σκηνέ του έργου. Καλά, και τι σχέση έχει αυτό. Να πείτε, ο Μπράλφ, σα βάζω διαιτητή αυτή τη στιγμή. Mm. Νομίζετε πω θα μπορούσαν δύο φοιτητέ να αλληλοσφαγούν για χάρη μου, Ναι ή όχι. Απαντήστε ελεύθερα. Ναι, ε, ναι, ναι, φυσικά ναι. Μα ε, φορές, ναι, ε, ναι. Λοιπόν, ο Μάικ πω όχι. Μιλούσα με τόση σιγουριά που μου κόλλησε ένα φρικαλαίο σύμπλεγμα κατωτερότητο και αποφάσισα να βεβαιωθώ μόνη μου αν το Σεξαπήλ μου ζει ακόμα ή απεδίωμησε ει κύριον. Είμαστε στο Παρίσι, ήταν βράδυ και δεν φαντάστηκα ότι μπορούσε να με δει κανένα γνωστό. Τρελή, καρύ Τζούλια. Μια ολόκληρη ώρα δεν έγινε τίποτα. Στριφογύριζα γύρω από μια κολόνα, Σα γαϊδούρισε μου πήγα εδώ. Κανεί δεν γύρισε να με κοιτάξει. Ευτυχώ. Μπα, λέτε. Τέλο με ζήγωσε ένα άντρα. Νέο και νόστιμο. Τον πλεύρησα αμέσω. Τον τράβηξα σε μια γωνιά και τότε. Ξέρετε τι έκανε αυτό το παλιό παιδό. Τι έκανε. Μου ζήτησε ένα αυτογράφο. Θαύμα, θαύμα, σα γνώρισε. Ε. Φαίνεται πω το έθερε για τη φιλενάδα. Δεν φαντάζομαι τι ανακούφισα, νιώσετε ψέματα. Νομίζετε. Ε, μα, ελάτε τώρα. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν εξακολουθούσα να σα νομίζει. Πώ θα βγαίνατε από αυτό το αδιέξοδο. Μην ανησυχείτε. Θα έχω σκεφτεί όλα. Θα του ζητούσα 50.000 φράγκα. Τζούλια, δεν πιστεύω να είναι θάνατο εκεί. <laughs> Βρίσκεται πολύ ακριβή τη τιμή μου. Σα παρακαλώ, Τζούλια, ε, θέλω να πω, δεν θα φτάνατε να παζαρέψετε τη. Μα είστε και στα αστεία. Ισχάστε. Δεν χρειάστηκε. Είχα πια την απόδειξη που γύρευα. Ακόμα και γι' αυτό το βρωμόπεδο δεν παρουσίαζα κανένα ενδιαφέρον σαν γυναίκα. Ήταν τρομερά ταπεινωτικό. Μα ελάτε τώρα. Ο νεαρό σα γνώρισε αμέσω. Πώ μπορούσε να φανταστεί ότι η Τζούλια Λάμπερ, τη διάσημη ηθοποιός, θα ψώνιζε άντρε στο πεζοδρόμιο στο Παρίσι. Το γεγονός είναι ένα. Πως αν βρισκόμαστε στην ανάγκη δεν θα μπορούσα ποτέ να βγάλω την το ψωμί μου κάνοντα τροτουά. Αχ, έχασα τη γοητεία μου. Ανοησίες, <laughs> το κοινό σας λατρεύει. Λατρεύει την ηθοποιόφιλε μου. Πληρώνει ένα μακούι. Αν του έλεγαν να πληρώσει για να με παντρευτεί δεν θα έδινε δε Λάθο, Λάθος, Ξεχνάτε κάποιον που... Δέκα χρόνια τώρα σα αγαπάσαν σαν τρελό. <Σι> ναι, ναι, να ναι, εγώ. <Σι> το ξέρετε. Αν συναντούσατε μένα στο Παρίσι, θα τα παίρνατε τα 30 χιλιάρικα. Κι απ' τα δεν είναι το ίδιο. Εσεί αρχίσατε να μ' αγαπάτε από τότε που είχα σε ξαπήλα και εξακολουθείτε ακόμα από κεκτημένη ταχύτητα. Σα έχω γίνει μια συνήθεια, όπω το τσιγάρο ή οίκουρσε. Τζούλια, είσαστε άδικοι. Όχι, δεν είμαι. Μιλάω τη γλώσσα τη αλήθεια. Δεν λέω ότι τα νιάτα είναι το παν στη ζωή, όταν δεν έχει όμω πια τα νιάτα, δεν έχει τίποτα. Μα τι είναι θα που λέτε τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το πιο τρομερό είναι ότι δεν παίρνει είδηση ποτέ. Χάνεται αυτή η καταραμένη νιάτα. Φεύγει απαλά, αθόρυβα, στη μύτη των ποδιών. Και έπτα συναντά ένα νεαρό Παριζιάνο στο πεζοδρόμιο και σου ζητάει αυτόγραφο για τη φιλενάδα του. Δηλαδή, τετέλεσθε. Τζούλια, Τζούλια, κάθε ηλικία έχει τι χάρε τη. όταν γερνάει Γερνάει, ποιος είπε τέτοια κουβέντα, σας παρακαλώ Διαπιστώνω να πλούσατε πως είμαι λιγότερο νέα από άλλο Τε αυτό είναι όλο Ακού, ακού γερνάει Να λείπουν οι τραγωδίες παρακαλώ Δόξα τω Θεώ, στέκω ακόμα καλά στα πόδια μου Και με πόση γοητεία, με πόση λάμψη Είσαστε υπέροχοι Τζούλια Κι έπειτα, έχετε το Μάικ το κοινό σας λατρεύει και τους δυο. Είσαι στο Φιλίμον και η Βαυκής του θεάτρου. Ω, και η Βαυκής. Εσύ φτασ. Μου έχει στο στομάχι αυτή η ετικέτη. Μάλιστα, εσύ φτές που την επινόησες πρώτος. Για να διαφημίσει το χώρο στο ζευγάρι του θεάτρου μας. Εγώ, εγώ δυστυχώ πάρει να φύγω. Κι όλας. Έχεις το αυτοκίνητο σου. Ναι, ναι, αλλά θα το διώξω. Λίγη πεζοπορία θα μου κάνει καλό. Και σας ορκίζουμε πως θα κλείνω το μάτι σε όλες τις κοπέλες που θα συναντήσουν στο δρόμο. <laughs> Για να δω αν <laughs> περνάει ακόμα η μποχιά μου, έτσι. Au Ορβουαντζουλια... Giulia. Γεια σου, Mike, γεια σου. Γεια Δεν ναι, μου λες, τι ήθελε να πει. Ήθελε να πει ότι μπορώ μια χαρά να παίξω τη Λόλα Μοντέζ. Αφυσικά. Αυτό ο γεροκόλακα τορκιζόταν ότι μπορεί να παίξει ακόμα και το μικρό Λόρδο. ή και τι δυο ορφανέ, ταυτοχρόνω. Κι όμω, πρόπερσι έπαιξα τη σκηνή του μπαλκόνιου στην Ιουλιέτα και ήμουν και έκτακτη. Mm, ναι, τα κατάφερε. Oh. Μόνο που το έργο δεν λέγεται Ιουλιέτα, αλλά Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Αχ, ah, ναι, ξέχασα. Mm. Ξέχασα πω εσύ έπαιζε στα Ρωμαίωτα. Oh, τη <laughs> ναι. <laughs> μάλιστα πω ένα κριτικό έγραψε σε κάτι για τι τραβές σου γάμπε. Ήθελα να βρεπατήω ωραίο θέαμα θα παρουσίασε του λόγου του, αν φορούσε μάλια. Και σε παρακαλώ μην μεταφέρει διαρκώ τι συζητήσει μα σε προσωπικά θέματα. Ε. Σωστά. Ούτε κι εσύ. Αν δεν κάνω λάθο, χθε βράδυ κάποιο με παρομοίασε με προβατίνα που υποδίεται το αρνάκι του Γάλακτο. Ήμουν ενευριασμένο και είπα μια κουβέντα παραπάνω. Ναι, αλλά εγώ στην ημέρα που θα πεθάνω δεν θα μπορέσω ποτέ να ξαναβάλω στο στόμα μου αρνάκι. Μα σου ζήτησα συγγνώμη. Ναι, ναι, ξαναζήτα μου. Έλα, είναι ο καλύτερο ρόλο, Έλα. Εντάξει, ο λατρεφτοφίδι. Λοιπόν, και τώρα δουλειά. Δεν μπορεί κάποιο έργο τη προκοπή να βρίσκεται μέσα σε όλο τούτο το χαρτομάκι. Αχ, τι ωραία θα ήταν ο Ρότζερ γινότανε θεατρικό συγγραφέα, Ε, Βέβαια, έτσι το πράγμα θα μείνει στην οικογένεια. Ε, βέβαια. Ο γιο θα έγραφε, γονεί θα τα έργα του. Οικονομία Α, όχι, Χρυσή μου. Όχι και σε μένα. Τι θε να πει, Όχι και σε μένα 16. Έγινε 18 στι 4 Μαρτίου. Λε. Έγινε εκεί. Α, δεν αποκλείεται. Τι έργο έπαιζα όταν γεννήθηκε. Κατά ε? σπανία, ανεξαίρεση, δεν έπαιζε τίποτα. Με χίλια βάστρα είχα καταφέρει να σε τραβήξω από τη σκηνή μόλι ένα μήνα πριν από το ευτυχέ γεγονό. Αχ, τι έξυπνος που είσαι, εσύ. Λοιπόν, <laughs> <laughs> για. Τι θα έλεγε για ένα ιστορικό δράμα. Μ? Τι! Πάλι Βασίλισσε! Ε, όχι, πια βαρέθηκα να παίζει τη Βασίλισσα. Ε, όχι, είσαι βασιλικότερη και από Βασίλισσα όταν παίζει τι Βασίλισσε. Και αν λογαριά συμβάλιστα κανεί ότι ο πατέρα σου ήταν στρατιωτικό κτινίατρο, μπορεί να πει ότι είναι ένα σπουδαίο κατόρθωμα. Θα μου κάνει τη χάρη να αφήσει σίκο τον πατέρα μου και να μην ονομάζει κάθε τι που κάνω κατόρθωμα. Ε, γιατί πειράχτηκε πάλι. Η Σάρα Μπερνάρ δεν πειραζόταν όταν τη έλεγα πω ήταν κατόρθωμα που παίζε τον Αιτιδέα σε ηλικία 70 χρονών και με τον αποδικομένο. Δεν βλέπω τι σχέση έχει αυτό με μένα. Εγώ δεν είμαι ακόμα 70 χρονών και έχω ακόμα και τα δυο μου πόδια, δόξα τω Θεό. Για κοίταξε, κοίταξε. Και τολμώ μάλιστα να πω με όλη την προσήκουσα μετριοφροσύνη ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Έλα, ρίξε μια ματιά, έλα. Κοίταξε, τουλάχιστον θα μπορούσε να ρίξει μια ματιά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέαμα τα πόδια μου, ξέρει. Ε, ενδιαφέρον, αλλά μονότονο. Τουλάχιστον για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι υποτικότατο. Ξέρεις πω είσαι υπέροχη, χαριτωμένη... ...γεμάτη προσωπικότητα και η καλύτερη ηθοποιός του κόσμου. Ναι, αλλά δεν έχω καθόλου σεξ απειλ. Ευτυχώς. Δηλαδή, καθόλου είναι υπερβολή. Μια φορά δεν είμαι από τι γυναίκε που οι άντρε ρίχνονται απάνω του και τι σέρνουν στα λιμέρια του. Ει από τι γυναίκε που άμα τι δει ένα λέει, Επιτέλου, να μια ενδιαφέρουσα γυναίκα που θα χαιρόσουν να κουβεντιάσει μαζί της. Εγώ θα προτιμούσα να μαρπάξει και να με ρίξει απάνω στη σέλα του αλόγου του και να εξαφανίσουμε καλπάζοντα το όρνο. Μιλά σαν μαθητριούλα. Δεν μου μένει πια παραναβρω έναν άντρα με ψυχή γυμνασιόπεδα. <laughs> Ε, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλετε να με ρωτήσετε τίποτα; Ναι, κύριε Γκόσλινγκ, για τους λογαριασμούς του θεάτρου σας, αλλά... μπορώ να περιμένω, νόμιζα πως είστε μόνος. Μα είναι μόνος. Εγώ δεν είμαι παρά του. Γνωρίζετε βέβαια την Τζούλια Λάμπερτ, ε. βέβαια, βέβαια. Όλος ο κόσμος την γνωρίζει, αλλά δεν είχα ποτέ την τιμή. Κυρία μου... Είμαι εγωιτευμένος. Και το πιο ωραίο είναι ότι φαινόσαστε πραγματικά εγωιτευμένος. Χαίρο πολύ κυρίε κυρία. Είσαστε εγώ ουθρός του κυρίου Πέρκινσ, αν mm. δεν κάνω λάθος. Μάλιστα κυρία μου. Mm. Μου ανέθεσε να ασχοληθώ με τη φορολογική σας δήλωση. Όχ, oh, πολύ ανιαρία ασχολεία για ένα τόσο όμορφο νέο. Και πώς λέγεστε. Φένελ, κυρία μου. Τόμ mm. Φένελ. Mm. Mm. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι κύριε Φ Πείτε μου, τι σκεφτήκατε όταν με πρωτοείδατε πριν λίγο, Δεν. Then... Δεν καταλαβαίνω. Είπατε μέσα σας να επιτέλους μια ενδιαφέρουσα γυναίκα που θα χαιρόμουν να κουβεντιάσω μαζί τη. Ε, <laughs> ή σα ήρθε η σας ηρθε η επιθυμια να με ρίξετε στη σέρα του αλόγου σας και να τρέξετε καλπάζοντα μαζί μου ω τη σκηνή σα μέσα στην καρδιά τη ερήμου. Ε? Ε, ε, δηλαδή δεν. Ε... Αν σα ενοχλεί η παρουσία μου. Όχι, όχι, όχι, όχι, κάθε άλλο κύριε Γκόσλινγκ. Αλλά βλέπετε κυρία Λάμπερτ, δεν έχω ευχαίρεια Γιατί. Ενά. Επομένως... Γιατί... Ε, δεν έχω σκηνή στην καρδιά της ερήμου. <laughs> Μπράβο, αγαπητέ μου. Ωραία ξεγλίστρήσατε. Δεν ξεγλίστρησε καθόλου. <laughs> Ελάτε εδώ, κύριε Φέρνελ. Μπορείς. Ελάτε εδώ, καθίστε κοντά μου. Νομίζω πως δεν με ξέρετε καλά. Εγώ... Mm. <laughs> ε... Εγώ, κυρία Λάμπερτ, σας ξέρω πολύ καλά Έχω δει όλα τα έργα που παίξατε Αλήθεια Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν έχω χάσει ούτε ένα από τότε που αναβάσατε το φω του Βορρά. Θεέ μου, που το θυμηθήκατε, φάνε τόσα χρόνια από τότε ε, ε, ξέρετε, με πήγε ο πατέρας μου Ήταν το δώρο για τα γενεθλιά μου Για τα γενεθλιά Πόσο χρονών είσαστε τότε Δεκάξι Πόσο Δεκαοκτώ, αγάπη μου Ορίστε Ω, τίποτα, τίποτα, οικογενειακό αστείο. <laughs> ο πατέρας μου ήταν μανιώδης θαυμαστής Ανέ. Α, ναι. Mm -hmm. και ο παππούς σα το ίδιο, φαντάζομαι. <laughs> με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, συγχάστε, δεν ήθελα συγχάστε, να πω... Γειαστε, γειαστε, Και Κι έπειτα θα μπορούσε μια χαρά να είμαι... όχι βέβαια μαμά σας, αλλά, ας πούμε, η μικρή αδερφή τη μητέρας σας. Αχ, κύριε τα χρόνια περνάνε κι εμεί μαζί του. <laughs> όχι κι ε Είσαστε ίδια και απαράλλακτοι όπως τότε, που παίζατε το Φως του Βορρά. Ναι, όχι εντελώς ίδια. Τότε φορούσαμε κοντές φούστες. Αχ, για κοιτάξτε, ευτυχώς, είχα όμορφες γάμε το καιρό εκείνο. Και τώρα έχετε. Ναι. Ε, με συγχωρείτε. Σα παρακαλώ, σα παρακαλώ, αστιαρέστε. Άλλωστε... Τότε που παίζετε το Φως του Βορρά θα είστε πολύ πιο μικροί από όσο είμαι εγώ τώρα. Αυτό μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο. Ο Γιαννάκης είναι δυο φορές μεγαλύτερος από ό,τι ήταν ο Πετράκης. Όταν ο Πετράκης είχε την ηλικία που έχει τώρα ο Γιαννάκης. Πόσο χρονών λοιπόν είναι ο Γιαννάκης. <laughs> <laughs> Ξέρετε το αγοράκι μου με βασενίζει όλη την ώρα με τέτοια προβλήματα. <laughs> ε, μια φορά, ένα είναι βέβαιο. Οι γυναίκε του θεάτρου δεν γερνούν ποτέ. Κι όμω δεν θα μου ζητούσατε ποτέ να πάμε να χορέψουμε ροκ και ρολ. Τζούλια, πάψε να μα ενθίσει τον άνθρωπο. Εσύ τον βασενίζει. Είναι για δουλειά. Αν δεν ξεφύτρωνε όλη την ώρα μπροστά μα, θα τα πηγαίναμε περίφημα Μιλήστε μου για εσά, σα παρακαλώ. Τσιγάρο. Όχι, ευχαριστώ, δεν καπνίζω. Είσαστε παντρεμένοι. Όχι, όχι. Μένετε με του γονεί σα. Όχι, μένω σε ένα παλιό μικρό σπίτι ιστορική αξία στην Οδολάντη. Ξέρετε καθόταν άλλο το Oscar Wilde Α εκεί. το ξέρω, το ξέρω Εκεί έγραψε τη σαλόνι. Ε, κύριε Φένελ, δεν νομίζετε πως είναι ώρα να μιλήσουμε για τα φορολογικά μας <laughs> Ναι, ναι, ναι, με, με συγχωρείτε Α, Κύριε Γκόσλιν, ήθελα να σας ρωτήσω για δύο ταξίδια που κάνατε στο Παρίσι ε, Ναι, ναι, ναι, για να δω τα καινούργια έργα Το καιρό που είχες πάει εξοχή, αγάπη μου, θυμάσαι Δεν θυμάμαι καθόλου Άλλωστε δεν έχει σημασία λοιπόν, λοιπόν. Ε, να πω. Υπάρχει η απόδειξη 4 εισιτηρίων για δύο ταξίδια. Τεσ... αλλά... τέσσερα εισιτήρια για δύο ταξίδια, ε, φυσικά, μπα, φυσικά μπα, δύο εισιτήρια για κάθε ταξίδι. Α, Α, αλλά λέω τώρα, αυτό θέλει να πει ο γύρω στο ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φυσικά. Όμω δεν έχετε τι αποδείξει του ξενοδοχείου και ελάτε καλύτερα στο ξενοδοχείο μου στο, στο, στο, στο γραφείο μου να τα πούμε με την ησυχία μα. Ε. Μια στιγμή, μια στιγμή, μία ε. στιγμή. Ξέρετε τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση σα. Θα με καλούσα να επισκεφθώ ένα βράδυ το παλιό ιστορικό σας σπίτι Το δικό μου σπίτι. Ναι, το δικό σας και του Oscar Wilde. <laughs> Μα φυσικά όποτε θέλετε θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Μόνο θα σας παρακαλούσα να μου τηλεφωνούσατε πρώτα. Ε, περιτώ να σας πω τι, τι τιμή είναι για μένα η επίσκεψή σας και... Α, καθώς και του κυρίου Gosling φυσικά. Έξοχα. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Έξω, χαμηλά. Θέλει και εμένα μαζί, καημένη μου Τζούλια. Όλε οι προσπάθειε πήγαν στο βρόντο. Ποιε προσπάθειε? Μεσαγυνεύσει αυτό το νέο και να μου αποδείξει ότι μπορεί να παίξει μια γόη σε 19 χρονών, σε τη Λόρα Είσαι ηλίθιο. Εγώ δεν κάνω τέτοια κόλπα. Εμένα μου λε, σε ξέρω να παίξω για να κατοτάζει, Τζούλια. Συμπορείτε, κυρία Ντάφτη. Είναι όλοι. Έλα μέσα χρυσή μου όλοι, έλα. Καλημέρα σα, Μήπω σε ενοχλώ. Α, ψάχνουμε για έργο. Ε, καλά, δεν είναι και τόσο βιάση. Τι λε, καλέ. <laughs> Νομίζει πρέπει να βρούμε το έργο, να αρχίσουμε τι πρόβε, τα ντεκόρντ, τι δοκιμέ, τα κουστούμια. Αχ, τι μπελά, όταν οι είναι και θειασάρχε και διευθύντε θέατρο. Καλύτερα, ανάληπτο. Ε, ε, ε, ε. <laughs> ξεχνά <πως> αποκτήσαμε <laughs> δικό μα θέατρο μόνο χάρη στα λεπτά τη Ντόλη. Αχ, μου, Ο συνεταιρισμό μα Ουκολίγα. Λοιπόν, τι αποφασίσατε για τη Λόλα Μοντέζα, Η Λόλα Μοντέζα πέφτει ανετόλη. Γιαν έχει μου. Μα γιατί βρίσκεται πως η ρόλη είναι πολύ νεανική για σας Α, Για μένα Χρυσή μου Μόνο για μένα Ναι Για το Μάικ είναι ό,τι πρέπει Ο ρόλος έγινε για αυτόν και αυτός για τον ρόλο Για όλους τους ρόλους άλλωστε Ενώ εγώ κάθε μέρα που περνάει Μαραίνομαι και πιο πολύ Και σε λίγο δεν θα μου μένει Παρά να γίνω υποβολέας του αϊθαλού κύριου Γκόσλιν <laughs> Έλα τώρα Με κάνει και ανατριχιάζω Ωστόσο, η αλήθεια είναι πω οι άντρε γερνάνε πολύ πιο αργά από εμά. Ναι, και όσο πιο όριμη γίνονται, τόσο μεγαλύτερη προσωπικότητα αποκτούν. Και τόσο λιγότερη σταθερότητα. <χ <χ> Άλλωστε, έχουν την προδοσία μέσα στο αίμα του και μια ανακατάσχετη λεμαργία για φρέσκο κρέα. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στον αείμνης, στο να ύμνηστο σύζυγό σου. Δεν μιλάω ειδικά για αυτόν. Οι άντρε διαφέρουν ο ένα από τον άλλον. Μα όλοι οι σύζυγοι είναι Ακούμε με ένα που σου λέω. Κατηγίδα μυρίζομαι, μυρίζουμε. και ζητώ την άδειά να ασχοληθώ επω με το μικρούλι μας τον Τόμ. Au revoir. Bye Bye bye. Μπα, αποκτήσετε και μικρούλι Τόμ. Τα αστεία του Μάικ, είναι ο βοηθό του δικηγόρου μας και εγώ έκανα το έγκλημα να τον βρω συμπαθητικό και χαριτωμένο. Ξέρεις τώρα την παθολογική ζήλια του Μάικ. Πολύ νόστιμο. Ο Κασανόβας παίζει τώρα τον ωθέλο. Đόλη. Αν έχει τίποτα με το Μάικ, πες το καθαρά. Συχαίνω με τα ενίγματα, λοιπόν. Τι σου έκανε, Τι! Εμένα! <laughs> τίποτα. Τότε? Όχι, όχι. Καλύτερα να μην το πω. Α τη σκουτά, Μάρε, και λέγε. Δεν συνηθίζω να βλώνω τα αυτιά μου την ώρα που ο άλλος με σημαδεύει με το πιστόλι του. Πολύ καλά. Αφού επιμένει, είμαι έξω φαινόν μαζί του. Γιατί, τι έκανε, Τζούλια. <laughs> mm? Ο Μάικ έχει μετρέσα. Δηλαδή, νομίζω πω έχει. Εγώ δεν το νομίζω. Το ξέρω. Όμω δεν θέλω να σου χαλάσω τη διασκέδασή σου. Πες μου, τι έμαθε. Το ξέρει! Μα, μα τότε. Έλα, έλα. Κάτσε και λέγε μου. Να. Ο λογιστή του θεάτρου μου βάλε ψήλου στα αυτιά. Μπα. Βέβαια. Μου είπε ότι εδώ και λίγου μήνε πλήρωσε για λογαριασμό του Μάικ ένα γούνινο παλτό που δεν το είδα ποτέ στην καρταρόπα σου. Και τι είδου γούνα ήταν. Ε? Και τι σημασία έχει. Πώ δεν έχει σημασία. Ε. Θες να πεις ότι... Ε, την είδα να το φοράει... Θες να πεις ότι ξέρεις ποια είναι η μετραήσα του Μάικα... Όχι, oh, ναι... Βέβαια. Μια ξανθιά... Την έχει αρκετό καιρό... Ξέρεις ο Μάκη είναι από τους πιστούς άντρες... Πιστός ε... Αυτός... <laughs> Μάλιστα... Πιστός σε εκείνην... Καλα και δεν ζηλεύεις... Καθόλου... Και εσύ... Εγώ... Mm. Να ζηλεύω τον Μάικ, τρελάθηκε με ποιο δικαίωμα. Απλούστατα, αγαπητοί μου, επειδή είσαι ερωτευμένη μαζί του. Τζούλια, Τζούλια, είσαι στα καλά σου. Έλα, Ντόλυ, μη συγχύζεσαι. Ξέρω πολύ καλά τι αισθάνεσαι για τον Μάικ. Φιλία. Ναι, χρήση μου. Μια φιλία για πάθο, ζήλια και πόθο. Α, ah, Τζούλια, θα θυμώσω. Περιτό, περιτό. Δεν ήρθες βέβαια εδώ για να υπερασπιστεί στη σύζυγική μου τιμή έτσι δεν είναι Ήρθες επειδή ζηλεύεις και θέλει να παίξω το ρόλο της απατημένης σύζυγου Για να ξεφορτωθείς μια αντίζηλο Εγώ κύριε λέει Ναι όλα. και δεν θα είχα καμιά αντίρηση να σου κάνω αυτή τη χάρη Ένας ρόλος παραπάνω ένας ρόλος παρακάτω τη σημασία έχει mm. Αλλά υπάρχει κάποιος λόγος που με εμποδίζει Τι θες να πεις Ότι ο, όχι όχι δεν μπορώ να σου πω Δυστυχώ. Καλά, και δεν θα κάνει καμιά προσπάθεια να σταματήσει αυτό το, το, το, το έσχο. Όχι. Αν αφήσει αυτή την κοπέλα, αγάπη μου, θα βρει μιαν άλλη. Γιατί να τον βάλω στα έξοδα να αγοράζει κι άλλο παλτό. Αμα, αμα είσαι καταπληκτική. Και έπειτα σα φαίνεται περίεργο που οι ηθοποιοί έχουν βγάλει κακό όνομα. Α είσαι ήσχο στου ηθοποιού, σε παρακαλώ. Δεν είναι χειρότεροι από τη δίθεν καλή μα κοινωνία. Δεν ξέρω καμιά γυναίκα τη δίθεν καλή μα κοινωνία που να δανείζει τον άντρα τη σαν δημόσια βιβλιοθήκη. Πολύ καλά. Θα σου εμπιστευθώ, λοιπόν, κάτι. Δεν έπρεπε, αλλά δεν μπορώ να σ' ακούω να μιλά έτσι για το θέατρο. Όμως θα μου ορκυστείς πως δεν απείς λέξει σε κανέναν. Στορκίζομαι, άλλωστε με ξέρεις η μετάφος. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να! Δεν είμαστε παντρεμένοι. Τι είπε, Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έτσι είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Τσιούρια! Δεν είναι αλήθεια! Είναι. Θ και ο Ρότζερ, ο γιο σα. Όχι, <γω> <γω> ο γιο μα ο Ρότζερ είναι νόμιμο ε, Μα τώρα δα δεν είπε ότι. Σωτι... Όταν γεννήθηκε είμαστε νομίμω παντρεμένοι. Τώρα είμαστε νομίμω χωρισμένοι. Από πότε, ε, Από την εποχή του πολέμου. Είμαστε τουρνέ στην Αμερική. Ο Μάικ τα έφτιαξε μια κοπέλα του θεάτρου. Εγώ είχα μπουχτίσει πια και έτσι πήραμε διαζύγιο. Μα τότε ή. τότε είσαι μετρέσα του. Ε, αν και... ναι, καλά λε. Άλλωστε όχι και πολύ Τι θα πει όχι και πολύ Ένα ε, θέλω να πω όχι και πολύ συχνά Είμαστε περισσότερο συνεταίροι παρά Καλά είσαι και πες μου Τζουλιά είσαι ευτυχισμένη ε, Έτσι Γιατί όχι Είμαι Είμαστε Βλέπεις υπάρχουν δυο συνταγές για την ευτυχία Η μία να αγαπιούνται δυο άνθρωποι πάρα πολύ Και η άλλοι να αγαπούνε πάρα πολύ και δυο το ίδιο πράγμα ε, Αυτό το πράγμα το έχουμε ο Μάικ και εγώ το θέατρο Ωραία ευτυχία Γέλα όσο γελάς. θες Γέλα <laughs> Μα γελάς ψεύτηκα Γιατί ξέρεις πως υπάρχει ένα κομμάτι από την καρδιά του Μάικ που θα είναι πάντα δικό μου Ένα μέρος όπου θα μου είναι πάντα πιστός Και αυτό το κομμάτι λέγεται θέατρο Αυτό καμιά γυναίκα δεν θα μπορέσει να μου το πάρει ποτέ Μα υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή έτσι ναι. Ο έρωτας, οι νυχτέ. Βέβαια και τα γούν παλτά. Ακριβώ. Οι ανέραστες γυναίκες γεμίζουν γρήγορα ριτίδες. Ριτίδες; Όχι στο πρόσωπο, στη ψυχή Α, καλά, έλεγα και εγώ με τρόμαξες Και ο γιο σου το ξέρει Όχι, και σε παρακαλώ μην τρέξει, να το πεις τώρα, περίμενε λοιπόν. Μα σου ορκίστηκα Α, γι' αυτό ακριβώς Και στο κάτω κάτω θα μπορούσαμε να ξαναπαντρευτούμε Έλα, Τζούλια, Α, ώρα για το μεσημεριανό ύπνο σου Αχ, δεν νιστάζω, αγάπη Α μην νιστάζεις, πρέπει να ξαπλώσει. Αλλά μη με να σε πάω σηκωτής στο κρεβάτι. σου <laughs> Λες να τα καταφέρνεις ακόμα <laughs> Όχι, αγάπη μου, όχι, θα ξαπλώσω εδώ στον τιβάνι Ωραία, <laughs> τώρα, βάλε και ένα μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι σου Θα τι βιταμίνε σου <laughs> ναι, ναι και περπάτησα και 10 λεπτά μετά το φα. όλα τα κανένα. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω. Ορβουάρ Χρυσή μου! Α, Ντόλι! Ναι! Ο Μάικ πηγαίνει στο θέατρο. Θα ήθελε να τον πετάξει ω εκεί, Μα φυσικά! Μα, ποιο, ποιο σου πω ότι θέλω να πω στο θέατρο. Δεν έχω καμιά δουλειά εκεί τέτοια. Έχει, έχει. Τι διευθυντή είσαι. Οι καλοί διευθυντέξα καλύπτουν δουλειέ και εκεί που δεν υπάρχουν. Και έπτα, άμα δεν τριγυρίζει εδώ μέσα, θα κοιμηθώ πιο γρήγορα. Άλλο και τούτο. Σώνει και καλά να με διώξει από το σπίτι μου. Έστω θα... Πάω μια βόλτα με την Τόλη. Λοιπόν, φεύγουμε. Ναι, ναι, ναι, κατέβα και έρχομαι. Θα σε περιμένω στο αυτοκίνητο, έτσι. Mm -hmm. Δεν μου λες, μα τι σε έπιασε και βάλτηκες να με ξεπορτήσεις με την Τόλη. Δεν θες να γίνεις προσκοπάκι για λίγο. Δεν θες να κάνεις μια καλή πράξη. Σαν δίδυλα. Δηλαδή. Να γεμίσει χαρά και τραγούδι την καρδιά τη αγαπητής μας, τόλη. Επειδή θα κάτσω πλάι της σταμάξη. Επειδή σε λατρεύει. Υσανόητη. <laughs> σε λατρεύει. Και νομίζω πω ένα φλεπτάκι μαζί τη θα σου κάνει και σε ένα πολύ καλό. Τρελάθιε. Όχι. Αχ. Ξάπλωσα. Ξέρε, αγάπη μου, η αλλαγή πάντα είναι ωφέλιμη. Είσαι λίγο νευρικό τώρα τελευταία. Φαντάζομαι ότι φταίει η επίδραση τη ξανθή σελήνη σου. Τη ξανθή σελήνη, μου. Ναι, τέλο πάντων, τη ξανθιάς σου. Επί το απλούστερο. Δεν ξέρω καμιά ξανθιά. Όλα αυτά είναι φαντασία Και καρδιά καθερή Αντάξει αφού το λε εσύ Αλήθεια εδώ είναι ακόμα Ποιος Εκείνος ο νέος που μένει στο γέρικο σπίτι Ο Φέναν γιατί Έτσι ρωτάω Ναι μέσα είναι Μου είπε μάλιστα πως ήθελε να σου ζητήσει κάτι Ένα ραντεβού Ένα αυτόγραφο Να πες το διάλογο Έβα, Εύα η κυρία κοιμάται, μην την ενοχλήσει κανείς. Πολύ καλά, κύριε. Στ, στ Μπα. Έλεγα πώς κοιμάς. Έφυγε. Ναι. Α. Πες μου, πώς φαίνομαι. Μια χαρά. Αυτό το φως κρύβει πολλά. Τι έξυπνη που είσαι. Δεν μου λες, νομίζεις πως θα μπορούσα να αρέσω. Σε ποιον. Ε, έτσι, γενικώς. Αλλά και ειδικό. ε. Αν χρειαστεί. Λοιπόν, λοιπόν, λέγε. Ναι, κουτί. Είσαι ακόμα μπουκιά και συγχώριο. Το λες για να με ευχαριστήσεις. Όμως πρέπει να μάθω. Είναι τρομερό να ζεις χωρίς έρωτα. Οι τη γυναίκες... Πώς να σου πω, γεμίζουν γρήγορα ρητίδες. Στην ψυχή βέβαια. Α. Αλλά φοβάμαι πως και το πρόσωπό τους δεν πάει πίσω. Μα εγώ θέλω να μάθω αν μπορώ ακόμα να αρέσω. α Κάνε ένα δημοψήφισμα. Γιατί όχι. Προ το παρόν μας πήγαινε και φώναξε τον κύριο Φένελ. Ποιος είναι αυτός. Να καλέ εκείνος ο νεαρός που ήρθε πριν. Ε, σε παρακαλώ εκείνος να... Α, α, α, α, α. Μήπως ο νεαρός έχει καμιά σχέση με το... Να κάνει τη δουλειά σου. Ο, η κυρία έγινε πολύ μη και χτυπάει. Να. Καλά, να. Καλά. Κύριε Φένελ, η κυρία θέλει να σας δει. Εμένα, μάλιστα, αμέσω. Α, α, α. α, εσύ είσαστε. <χε>, ναι, είναι το κομμάτι που παίζατε στο φως του βορρά. Το θυμάστε. Σαν να ήταν τώρα, είχα τρελαθεί με το έργο σας. Δεν ήταν κακό. Α, το ξέρω απέξω. Τόσο καιρό πάει από τότε. Ναι, αλλά ξέρετε έχουμε ένα μικρό ερασιτεχνικό θίασο. Οτιδήποτε σπουδαίο έτσι για το κέφι μας. Και παίζουμε κανένα δυο έργα το χρόνο. Α, και παίξατε και το φω του Βορρά, Φρικαλέα. Εγώ έκανα τον Μπράιαν. Α, τον εραστή μου, Ναι. Δηλαδή τον εραστή τη ηρωίδα. Είχα το κακό μου γκάλι, ξέρετε. δεν το πιστεύω, θα φταίει ασφαλώ η κοπέλα που παίζει το ρόλο μου. Θυμώστε την ερωτική σκηνή στο τέλος της δεύτερης πράξης, κύριε Φένελ. Απ' έξω. Ε, εκεί όπου η Χριστίνα παραδίδεται στον Μπράιαν. Όχι, όχι. Ο Μπράιαν παραδίδεται στη Χριστίνα. <χε>, δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Όχι εντελώ. <χε, χε, σχε> πιστεύεις στον κεραυνοβόλο, έρωτα. Ορίστε. Α, α ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι τα λόγια από το έρωτα. Ναι, μια στιγμή ναι, ναι, ναι, ναι. να τα θυμηθώ, μια στιγμή. Ναι. Όχι, Χριστίνα. Ο κεραυνό χτυπάει μόνο βουνοκορφέ. Ναι, ναι, έτσι είναι. Λέγε Όχι, εγώ, Χριστίνα. Χριστίνα. Όχι, Χριστίνα... Ο, ο, ο κεραυνός ]ς. χτυπάει μόνο τις βουνοκορφές. Τότε πιστεύεις στο διάβολο, στο σατανά, στο δαίμονα... στον με άλλα λόγια... Χριστίνα... Σε σοκάρισα, επειδή είμαι κοπέλα... Ε, ναι... Αγκάλιασέ με... Ε, σ, σ, σ, σοβαρά... Το λέει το κείμενο... και ο Μπράιαν δεν απαντούσε... Σοβαρά... δεν απαντούσε τίποτα... Την αγκάλιαζε... Αγκάλιασέ με, είπα. Είδατε τι εύκολο που είναι Δεν είμαστε υπέροχα έτσι, Μπράιον Τίποτα δεν μας χωρίζει πια Μόλις τα χέρια σου ακούμπησαν πάνω στο σώμα μου Δεν είμαστε πια παρά ένας άντρα και μια γυναίκα Φιλήστε με σο, σο, σο, σο, σο, Σοβαρά Τι σοβαρά Αυτός δεν έλεγε σοβαρά Αυτός δεν έλεγε τίποτα Τι φιλούσε, το κείμενο, λέω ε, Ναι, αλλά εκείνη του δίνε ένα χαστούκι Ναι, το χαστούκι Το χαστούκι το κόψαμε από τις δοκιμές Χαλούσε τη σκηνή. Φίλησε με. Τζούλια. Φίλησε με. Ναι. Όχι, αγαπητέ μου. Όχι. Μα, μα, μα, κυρία Λάμπερτ, μου. Ε, όχι έτσι. Όχι έτσι Δεν φιλάνε έτσι τις γυναίκες στο θέατρο αγαπητέ μου Αλλιώ, κάτι θα γινόμαστε Εσείς με φιλίστε σα, σα, σαν να είσαστε πραγματικά εραστής μου στη ζωή Σας ζητώ συγγνώμη λυπά πολύ Δεν ήξερα ξέρω... Δεν ήταν καθόλου σωστό κύριε Φένευ Όχι δεν ήταν καθόλου σωστό Με συγχωρείτε Ελάτε Ελάτε, ελάτε, ελάτε εδώ Ελάτε να μου ζητήσετε συγγνώμη Εμπρό. Εμπρό τόμα Εμπρό. Θέλετε να σας ανάψω κύριε Ρότζερ; Ναι, ευχαριστώ. Λε να αργήσουν οι μου. Α, δεν πιστεύω το θέατρο που πήγανε τελειώνει κατά τι 12. Τι του ήρθε να πάνε στο θέατρο. Μα τι άνθρωποι κι αυτοί. Μια φορά έτυχε να μην παίζουν και περνάνε τι νύχτε του βλέποντα τι παραστάσει των άλλων. Ακριβώ. Για να παρηγορηθούν που δεν παίζουν οι ίδιοι. Έτσι είναι όλοι οι ηθοποιοί, κύριε Ρότσερ. Όταν δεν παίζουν, γερνάνε. Μα τότε εσύ πρέπει να είσαι μαθουσάλα, Τζέβον. Έχει χρόνια και χρόνια που απαρνήθηκε στο θέατρο και έγινε μέτρ στο σπίτι μα. Ψέματα. Δεν απαρνήθηκα εγώ το θέατρο, κύριε Ρότσερ. Το θέατρο απαρνήθηκε εμένα. Ναι, όμως εδώ τουλάχιστον ζεις ακόμα στην ατμόσφαιρα του θέατρου, δεν είναι έτσι. Α, ναι, ναι. ναι. Και έπειτα οι γονείς σας είναι θαυμάσιοι οι άνθρωποι. Προπάντων η μητέρα σα. Και ξέρετε, όταν τις μιλάω, έχω πάντα την εντύπωση πως παίζουμε κάποια σκηνή από κάποιο έργο. Πως δεν είμαστε μόνοι στο σαλόνι της, αλλά πάνω στη σκηνή, μπροστά σε εκατοντάδες θεατές. Θεατές, <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Για τη μαμά... Κάθε άνθρωπο που συναντά είναι πάνω απ' όλα θέατρο. Έτσι ε, θέλετε, ηθοποι είναι μια ξεχωριστή ράτσα που δεν μοιάζει με καμιά άλλη. <laughs> Εμένα <laughs> το λε. Χα! <σχερ> Για το θέατρο και τι φωτιά. Α, έναν <νάτι. σχερ> <σχερ> Καλησπέρα, Τζεβό. Καλησπέρα σα, κύριε. Καλησπέρα, παπά. Ακόμα ξύπνιο τη ώρα, Διάβαζα, δεν καταλάβα πώ πέρε η ώρα. Δώσε μου ένα γουίστι, Τζεβό. Μάλιστα, κύριε. Φοβά, η μαμά μου ήταν μαζί σου. Ω πώ πω. Όχι, την ώρα που φτάσαμε στο θέατρο. Τότε άλλαξε γνώμη και εξαφανίστηκε. Ε, δεν φαντάζομαι να αργήσει. Πώ ήταν το έργο, κύριε mm, Καλούτσικο. Προπάντων ο διάλογο έχει νόστιμα πράγματα. Έκανε πολλέ αυλέε στο mm. τέλο. <laughs> δεν μετράω ποτέ τι αυλέε στα έργα που δεν παίζουν. Το whisky σα. Ευχαριστώ, Τζέβολ. <laughs> <laughs> Γιατί γελά, Με το Τζέβολ γελάω. Παίζει τον άψογο μέτρο σαν να ήταν στο θέατρο. Κάθε φορά που μα σερβίρει το τραπέζι, νομίζω πω το κοτόπουλο θα είναι από και το whisky και το τσάι. Βάζω στοίχημα πω η μητέρα σου, Ρότζερ, θα ξέχασε πάλι τα κλειδιά τη. Σε παρακαλώ πήγαινε να τι Μάλιστα, παπά. Ω, η Θεία Ντόλι. Καλησπέρα, είναι εδώ ο πατέρα σου. Μόλι γύρισε, Θεία. Ντόλι, πώ από εδώ. Νόμιζα πω θα έρθει στο θέατρο, αλλά δεν φάνηκε πουθενά. Αχ, ξεχάστηκα διαβάζοντα αυτό εδώ το χειρόγραφο. Άξε. Μόνο όταν τέλειωσα κατάλαβα πως είχε περάσει η ώρα και δεν προλάβαινα πια. Μάικ, Μικ είναι θαύμα. Κανένα καινούριο έργο του Σέξπιρφ Η νέα διασκευή της Λόλα Μοντές Που την έδωσε ο Νόελ Κάουαρτ απόγευμα Μάικ, ah. είναι έξοχη uh -huh. <laughs> Αρχίζει πάλι με τη Λόλα Μοντές 19 χρονών Όχι, στην πρώτη πράξη Λόλα είναι ήδη 30 χρονών Το έργο αρχίζει τώρα στη Βαυαρία Μετά την γνωριμία τη με το Λουδοβίκο Θεία <mouss> ε, το όλη θέλετε να ορσικάκι Όχι, προτιμώ σαμπάνια Ρότζερ Τρέξε στο κελάρι να μα φέρνει μια ποτήλια Μάλιστα, α, παπά. Άμα δεν θέλω να κάνει φασαρίε για μένα. Μα, τι λέτε, Θιαντόλη, Για εσά. Αχ, ευχαριστώ. Αλλά σε παρακαλώ, μη με λε πια Θιαντόλη. Με συγχωρείτε, παλιά συνήθεια. Άλλωστε, εσά θεωρώ πάντα μέλο τη οικογένεια. Ε, τότε λέγε με ξαδέλφη. Όπω θέλετε, Θιαντόλη. <laughs> δεν είναι εδώ η Τζούλια. Όχι. Σου φαίνεται περίεργο. Η Τζούλια έχει ένα σωρό γνωστούς και φίλου. Φυσικά. Αλλά έχει και τις της. τι προτιμήσει τη. Τι εννοεί. Αυτόν που εννοεί και εσύ. Ξέρει πω βγαίνει μαζί του. Ε, μα φυσικά δεν το κρύβει. βέβαια. βέβαια. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Η Τζούλια παίζει τώρα ένα καινούριο ρόλο. Την έμπειρη γυναίκα του κόσμου που ερωτεύθηκε ένα νεαρούλι. Θα έπρεπε όμω να είναι πιο προσεκτική. Τι θε να πει, Μα να ο κόσμο την κοτσοπολεύει. Οooo, καλά τώρα. Άλλωστε φταίω κι εγώ γι' αυτό. Έλα τώρα, Μάικ, δεν χρειάζονται αυτοθυσίε. Δεν θυσιάζουμε, μην ανησυχεί. Αλλά πλήγωσε την Τζούλια στον εγωισμό τη. Τη έλεγα και τη ξανά πως πω δεν μπορεί πια να αρέσει στου πολύ νέου άντρε. Ή τουλάχιστον έτσι λέει εκείνη, πω τη έλεγα εγώ. Τότε κι αυτή πειράχθηκε και βάλθηκε να μου αποδείξει πω έχω άδικο. Καημένε μου, Μάικ. Ξέρω, ξέρω τι λε μέσα σου για μένα. Σαντί. Πω είμαι ένα ηλίθιο που παίζω με τη φωτιά. Κάθε άλλο. Λέω πω είσαι ένα χρυσό παιδί και δεν σου κρύβω ότι ξύπνησε μέσα μου το μητρικό ένστικτο. Δόξα το Θεώ. ύστερα από τόσα χρόνια, κατάφερα επιτέλου να σου ξυπνήσω κάποιο ένστικτο. Αν και θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Τι θε να πει, Ότι αν εσύ έχει μητρικά αισθήματα απέναντί μου, τα δικά μου αισθήματα δεν είναι καθόλου ίΚΑ Αλλά. Το ξέρει πω μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. <laughs> και αυτή την ανακάλυψη την έκανε τώρα τελευταία ή την κρατούσες από καιρό κλεισμένη μέσα σου. Θα σου το είχα πει πολύ νωρίτερα, αν δεν ήσουν τόσο προκλητικά πλούσια. Μα ε, εξακολουθώ να είμαι πλούσια. Τι σε έκανε να αλλάξει στάση, Το ότι άλλαξε εσύ. Εδώ και να μήνα είσαι αλλιώτικη. Μαζί μου, δηλαδή. Α. Ο τρόπο που μιλά, που φέρεσαι, που κοιτά. Μέχρι να σε νιώθω πιο κοντινή, πιο, πιο προσιτή, πιο... πιο. δική σου. Mm -hmm. oh, ντόλι, δεν είπα αυτό. Φυσικά. Γιατί δεν βλέπει πέρα από τη μύτη σου. Δεν είδε παραδείγματο χάρη ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Ε... Εδώ και πολύ καιρό. Ερωτευμένη και των δυνάμεων. Μου το είχαν πει, αλλά το πήρε για στείω. Το είχαν πει, ποιος? Η Τζούλια. Ε, όχι δα. Μόρα, πράβο. Αλλά θα προτιμούσα να σου κάνω εγώ αυτή την έκπληξη. Ώστε, μ' Είσαι βέβαιη πω δεν πρόκειται για μια απλή, θερμή φιλία. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Αλλά η Τζούλια μου άνοιξε τα μάτια. Mm, όχι δα. Mm. Ah. Μάικ, δεν ήσουν υποχρεωμένο να με φιλήσει από Ευγένεια. Τι ωραία εικόνα! Ο κύριο πρωταγωνιστής φιλάει την κυρία επιχειρηματία. <laughs> Α τα βλέπει το σωματείο ηθοποιών. <laughs> Καλησπέρα, Χρυσή μου. Καλησπέρα, αγάπη μου. Τι ευχαριστή έκπληξη είναι αυτή. Uh, Πέρασε καλά. Ε, έχω περάσει και χειρότερα. Και εσύ, πώ ήταν το έργο, uh, Αρκετά καλό. Δυστυχώ. Ζηλιάρι. Ιδού και ο καμπανίτη. καλησπέρα, μουμά. Καλησπέρα, αγόρι μου. Θέλεις σαμπάνια. Όχι, προτιμώ ένα φίλι. Όχι έτσι. Με στο μάγο, Έλα. Καλύτερο, καλύτερο. Μα, νόμιζα πω θα έρθει και ο Τόμ μαζί σου. Ήρθε. Μα, πού τρύπωσε αυτό. Τόμ! Τόμ, τι έγινε. Με συγχωρείτε, έλεγα στο ταξίδι με περιμένει. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, Καλησπέρα κύριε Φένελ. Γεια σου Τόμ. Γεια σου Ρότζερ. Πώ πάει το τέννη. Έπω ε, θα πάει καλά. Όμω ξέχασα εντελώ το ρεβέρ κουπέ που μου έδειξε που ήταν. <laughs> να στο ξαναδείξω. Δεν είναι, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Είναι εύκολο. Ναι. Πείτε τα εσεί για το τέννη, ώσπου να αλλάξω εγώ μια στιγμή. Γιατί να αλλάξει, είναι περασμένα μεσάνυχτα. Ο Τόμ θα με πάρει να πάει σε ένα φοιτητικό πάρτι. Δεν μπορώ να πάω έτσι, είμαι οστολισμένο. όχι, όχι, απόψε, τι, γιατί αποκλείεται, παρακαλώ. Για, γιατί η Ντόλη μα έφερε ένα έργο που νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Λάθο. Κανένα έργο δεν με ενδιαφέρει απόψε, ακόμα κι αν το έφερε ο Σέξπιρ, αυτό προσώπο. Μπούχτισα πια με το θέατρο, τουλάχιστον για σήμερα, γεια σα. Τόμ, όσοι να τη μαμά, μα, ε, θέλει να πάμε να μου δείξει το ρεβέρ που πέσαι. Μπορούμε να το κοιμάσουμε στο χώρο. Πάμε. Μα φυσικά. Ε, πάμε. Τζούλια, έλα εδώ. είναι πάλι. Ναι. Το παρακάνεις με τα καθημερινά ξενήθια σου Μπα. Ξέρεις πολύ καλά ότι πρέπει να κοιμάσαι νωρίς ναι. Και... Μήπω ζηλέδει ο κύριο. Να μίλες ανοησίες Εφυσικά θα ήταν ανοησία να νομίζω ότι μπορεί να ζηλέψει. Γεια σας Ωστέ έλα... έλα εδώ Κύριε Δεν θέλεις έλα. να ρίξει μια ματιά στην γεννούργια Λόλα Μοντέες Τι Τι mm. Λόλα Μοντέες mm -hmm. Τέλειωσε κιόλας. Σήμερα κιόλα. Σόπα Τη διάβασες εσύ. Όχι ακόμα, από ό,τι μου είπαμε στην τόλη, φαίνεται πω είναι πρώτη τάξη. Α, ναι, πώ αυτό. Παρουσιάζει τη Λόλα Μοντέζ Ογδοντάρα... με ρευματισμού και αρτηριοσκλήρωση του εγκεφάλου. Δεν είναι πια μπεμπέκα. Όταν αρχίζει το έργο, η Λόλα κοντεύει ήδη 30 χρονών. Ξέρετε την ιστορία τη Γαλάθια που έμενε ανέστη στη μαρμάνη τελειότητά τη, για το όνομα του Θεού, Τζούλια, αγόρασε τελο πάντων ένα ζευγάρι γυαλιά, αφού δεν βλέπει. Ναι, όχι, βλέπω και καλοβλέπω, Και να μου κάνει τη χάρη εσύ. Την ιστορία τη Γαλάτια που έμενε ανέστητη για στάση, γιατί δεν καλώ Στη μαρμάρινη τελειότητά τη, ώσπου ο έρωτα τη έδωσε ζωή. Και εγώ είμαι εδώστα. Κι εγώ είμαι σαν τη Γαλάτια Λούντβιχ. Και περιμένω κάποιον, ίσω εσά, να φυσήξει λίγη ανθρώπινη ζεστασιά στην εκρή μου. Ω Λούντβιχ, Λούντβιχ, ζωντάνεψε το μάρμαρο τη ψυχή μου. Σαν πολλή φιλολογία, δε Είναι μια θαυμάσια ερωτική ιστορία, Τζούλια. Ε, δώσ' μου τα γελιά μου. Ορίστε. Άλλωστε, δεν μου χρειάζονται. Λοιπόν, κύριε Λάμπερ, πάμε. Ω, Τόμ, Τόμ, δυστυχώς... Αχ αυτοί οι δυο με κρυάζουν θέλουν και καλά να κάτσω εδώ να διαβάσω το έργο Ω μα κρίμα Νόλι, πήγαινε εσύ με τον Μάικ να δυπνίσετε εγώ δεν πεινάω καθόλου θα φάω αργότερο Ωραία, Ωραία πάμε Νόλι Γεια Θέλεις να σου αφήσω το γυαλιά μου Γυαλιά εγώ μη χειρότερα θέα μου τι που τα κάνω Όπως θέλεις έλεγα μήπως πάντων πάμε. πάμε Λυπάμαι που σου χάλασα τη βραδιά σου ε, μη λυπάστε καθόλου Η βραδιά μου δεν χάλασε αφού είμαστε μαζί Κι όμως εδώ και μια ώρα μου κάνεις μούτρα Είσαι θυμωμένος ο, ο, Όχι όχι Ναι και ξέρω γιατί Επειδή δεν αποφάσισα ακόμα να επισκεφθώ το περίφημο ιστορικό σπίτι Είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε Δεν έχω κανένα δικαίωμα να παραπονιέμαι Φανήκατε πολύ καλή μαζί μου. Με βοηθήσατε, με συστήσατε σε ένα σωρό σπουδαία Δεν πρόσωπα. Μάλιστα, που τα μάρες. Είναι πολύ φυσικό να θέλω οι φίλοι μου να γνωριστούν μεταξύ του. Ναι, αλλά είναι κάπω αφύσικο εγώ να είμαι φίλο σα. Γιατί. Δεν ανήκω στον κόσμο σα. Σα είμαι άχρηστο. Δεν ξέρω να παίζω θέατρο, ούτε να ζωγραφίζω, ή να τραγουδάω, ή να γράφω. Ακριβώ. Γι' αυτό αισθάνομαι μια μεγάλη ανακούφιση. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω με μια πολυθρόνα όπου πέφτει κανείς όταν είναι πολύ κουρασμένος. Κάθε άλλο. Μου είσαι πολύ αγαπητός. Όλο αυτό δεν είναι παρά ένα παιχνίδι για σας. Ψέμα. Κάνεις λάθος. Ίσως ε, στην αρχή να με διασκέδεσαι. Ναι. Και τώρα. Τώρα. Oh. Πες μου την αλήθεια Τζούλια. Πες μου. Μπορώ. Μπορώ να ελπίζω. Ελπίζεις τι. Μα ξέρεις καλά τι θέλω να πω. Ναι ξέρω. Θες να πεις ότι θέλεις να μαζί ε. <laughs> δηλαδή. Έτσι όπω το λε, χτυπάει πολύ άσκημα <laughs> Με συγχωρείτε. <laughs> Τότε α το λύσουμε με γερλάντε και στο κρεμάσουμε και κορδέλε. Α πούμε πω είσαι ερωτευμένο μαζί μου. Δεν είναι αλήθεια, μα ας το πούμε έτσι. Χάρη να Δεν είναι αλήθεια. Μα εγώ είμαι τρελό για εσένα, Τζούλια. Σε σκέφτομαι νύχτα και μέρα. Ξέρει τι έκανα προχθέ, ε? Έκλεψα τέσσερι φωτογραφίε από το χώρο του θεάτρου και τι κρέμασα ολόγυρα στο δωμάτιό μου. Σέματα. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Αν δεν με πιστεύεις έλα να τι δει. Ελάτε στο δωματιό μου να δείτε τις φωτογραφίες που έχω Σαν να μου φαίνεται πως κάπου το έχω ξανακούσει αυτό Ζούλια, αν δεν νιώθει τίποτα για μένα Είναι καλύτερα ε. να μου το πεις αμέσως Λοιπόν Πες μου την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πω δεν βλέπω κανένα λόγο να μην έρθω στο σπίτι σου και να δω την καλλιτεχνική συλλογή σου. Τζούλια, τζούλια, τζούλια, Ώστε θα έρθει, σε ευχαριστώ πότε. Αύριο, απόψε. <συσχελίδι> ε, δεν είπα ότι θα έρθω. Είπα ότι δεν βλέπω κανένα λόγο να μην έρθω. Άσε με να σε μιλήσω στην ιδέα, ή να ξέρεις σε... ε, ε, λίγο δειλή. <συσχελίδι> δηλαδή δεν θα πότε, κατάλαβα. Κατά βάθο σε μια φιλάρεσκη που έχει ένα κομμάτι μάρμαρο στη θέση τη καρδιά τη. Μάρμαρο εγώ. Όχι τον. Αλλά ίσω να μες σαν τη γαλάτια Ξέρεις την ιστορία της γαλάτιας Που έμενε ανέστητη στη μαρμάρινη τελειότητά τη Ώσπου ως ως που ο έρωτας της έδωσε ζωή Κι εγώ είμαι σαν τη γαλάτια Λούτβιχ Λούτβιχ Τόμ, ήθελα να πω... Κι εγώ είμαι σαν τη γαλάτια Τόμ... Και περιμένω κάποιον, ίσως εσένα... Να φυσήξει λίγη ανθρώπινη ζεστασιά... Στη νεκρή καρδιά μου. Τζουλια, τζουλια, αγάπη μου... τον νου σου. Εγώ πάω για Νάνη. Καληνύχτα, μαμά. Ναι, καληνύχτα, Χρυσόνι. Τόμ, πότε θα παίξουμε το εμείς, το Σάββατο. Το Σάββατο, δηλαδή δεν ξέρω... Αν θα είμαι ελεύθερο, ε, Ζούλια... Έλα τώρα. Αφού μου είπε ότι κάθε Σάββατο είσαι ελεύθερο. Ε, ναι, αλλά αυτό το Σάββατο. Ά, άσε τα τσαλίνια, Τόμ. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο από το τένννη. Σωστά. Και εγώ προσωπικά δεν βλέπω γιατί να στερηθεί σε τούτο το Σάββατο την υψηλή αυτή απόλαυση. Α, ναι. <laughs> Τότε πολύ καλά. Λοιπόν, σύμφωνοι Ρότσερ, το Σάββατο. Μπράβο και θα σου δώσω και ένα πολύ γερό μάθημα. Θα δει. Καλή θα, μαμά. Καλή νύχτα, γόρι μου. Καλή νύχτα, Ρόντζερ. Σ' πολύ ο μικρός. Αυτός, ναι. Mm. Γιατί αυτό, mm. θύμωσες το. Mm. Δεν έχει άδικο. Μοιάζει με τον ταξιδιώτη που χάθηκε στην έρημο και κυνηγώντας ένα όραμα. Νομίζει πως αγγίζει το δροσερό νερό και δεν πιάνει παρά μου. Με συγχωρείτε, αλλά η θεατρική μου μόρφωση είναι πολύ περιορισμένη. Από ποιο έργο είναι αυτή η ωραία παρομοίωση Από κανένα, Στορκίζουμε. Είναι δική μου Να έχεις πια αυτό το ύφος για το όνομα του Θεού Τι με κοιτάς ανάμουν καμιά μίγα που πε στο γάλα σου Ίσα ίσα, σε θαυμάζω Βρίσκω πως είσαι η πιο τέλεια ηθοποιός που είδα στη ζωή μου Το μόνο σου ελάτωμα είναι ότι παίζει θέατρο και στα διαλύματα Μα δεν έπαιζα θέατρο Φταίω εγώ. Αν αυτή η φράση στην καλάτια μου ταιριάζει σαγάντη. Ξέρεις, οι θεατρικοί συγγραφείς λένε καμιά φορά και σωστά πράγματα. Καμιά φορά. Ναι, ναι. Προπάντων για τους ηλίθιους που πιστεύουν με κλειστά μάτια στις γυναίκες. Τέλος πάντων. Καληνύχτα, Γιουλιά. Φεύγεις. Ναι. Στάσου. Λοιπόν, αύριο. Αύριο δεν είμαι ελεύθερο. Μεθαύριο. Ούτε μεθαύριο. Τότε την περασκευή. Ούτε. Και φαντάζομαι ότι το Σάββατο θα είσαι συναχωμένος. Ασφαλώς. Μάλιστα. Τότε απόψε. Αμέσως. <χει> Αμέσω δηλαδή. Να, δηλαδή θα ήθελα να βρούμε καμία ίσυχη γωνιά για να σου αποδείξω πω άδικα θυμώσες μαζί μου αν δεν με πατάει η μνήμη μου μα περιμένει ένα ταξί στην πόρτα. Τσουλιά, τσουλιά, αγάπη μου και πού θα πάμε. Τι λες εσύ για το Μάρτινς. Ο θαυμάσια, θαυμάσια έχει ένα περίφημο πρόγραμμα και έπειτα α, ε, έπειτα είναι δύο βήματα από το σπίτι μου. Αλήθεια. Απ' την καλιαρίδα τον φαίνελα. Τι σύντοση Τζούλια, τζούλια, είσαι μία γυναίκα που κλείνει μέσα της όλες τις γυναίκες του κόσμου. Και θες να φιλήσεις όλο αυτό το χαρέμι μέσα στο σαλόνι του άντρα τους. Ντροπίτω. Μπρος, πήγαινε, έρχομαι αμέσως. Έλα, έλα, επάνω Τζούλια! Julia, Julia, Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σου είπε πως χωρίσαμε. Αφού είχαμε ορκίστια να μην το πούμε σε κανένα. Μυστήριο! Τζέμος! Τζέμος! Μάλιστα, Πού είναι η κυρία Τζέμος. Κοιμήθηκε. Ε, όχι, κύριε, η κυρία μόλις βγήκε. Βγήκε. Τέτοια ώρα. Μα δεν βγήκε μόνη τη Είναι και ο κύριος Φένελ μαζί τη Μην Α. ανησυχείτε. Α, έτσι. Δεν ανησυχώ καθόλου. Ευχαριστώ, Τζευβάνς. Δεν είναι εκεί. Είστε βέβαιοι. Καλά, καλά. Ακούστε, εγώ είμαι η Εύα, η αμπηγή τη κυρίας Λάμπερτ. Και εσεί είστε, Η παραδουλεύτρα του κυρίου Φένελ. Πουλάκι μου, ωραία ώρα διάλεξες για να σκουπίσει. Μπράβο. Ακού, είναι ανάγκη μόλι γυρίσει ο κύριο Φένελ, πες του να τηλεφωνήσει αμέσω στην. Πείτε <coughs> του να τηλεφωνήσει αμέσω στην Έβα. Έβα. <coughs> ναι, ναι, ναι, ναι, Αδάμ και Εύα που λένε εντάξει, εντάξει, ξέρει, ξέρει, ξέρει. Ε, και αν ακούσει η αντρική φωνή να κλείσει αμέσω στο τηλέφωνο. <coughs> Ο, ο, ο. Μου κόψατε τη χολή, δεν σα άκουσα που μπήκατε, κύριε. Έρχομαι πάντα θόρυβα, Όπως οι τύψει. <laughs> λοιπόν, τι τρέχει. Ο κύριος Φένελ οροδεί πρώτον εμποδίου ε, Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνει και παρακαταλαβαίνει, Χριάλεπο. <laughs> και εγώ καταλαβαίνω. Άλλωστε έχω βρεθεί τουλάχιστον 20 φορά σε παρόμοια θέση. <laughs> Αλλά στο θέατρο. Και επιπλέον έπαιζα τότε τον κολακευτικό ρόλο του εραστή. Μα δεν υπάρχει κανένα εραστή εδώ, κύριε. Το ξέρω. Ο κύριο Φένελ βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των εισαγωγικών εξετάσεων. Μπα, ένα φλερτάκι τώρα τι ψυχή έχει. Την ξέρω εγώ καλά την Τζούλια, μπορείτε να τη έχετε εμπιστοσύνη. Ό, τι έχω. Τη έχω. <laughs> Ευχαριστώ, εβα. Μάικ, Μάικ, εδώ έφυγε. Έφαγα τον κόσμο να σε βρω. Τι έπαθε και κοιτά το τηλέφωνο έτσι. Μιλάει μόνο του. Μόνο του? Όχι. Αλλά εδώ και λίγο καιρό αυτό το διαβολομηχάνημα υποδίεται τον έντιμο ρόλο που έπαιζαν στα παλιά έργα οι παραμάνε και οι όταν πηγαίνανε του δημοκοντόρου τα ραβασάκια των κυρίων του. Κατάλαβα. Ο κύριο Τον Φένελ τηλεφώνησε. Αν Τσάκωσα την έβανα του τηλεφωνίαν κρυπτό και παραβίστο. Έτσι ξέρω τώρα γιατί έχει κοπεί η όρεξη τη Ζούλια. Επειδή ο κύριο Φένελ έχει γίνει άφαντο. σω βαρέθηκε να περνάει όλε τι Κυριακέ του μαζί σα. Με συγχωρείτε κύριε, είναι έξω ο κύριο Φένελ. Καλώ το μου. Είναι μαζί του και μια κοπέλα. Κοπέλα, τι κοπέλα. Πολύ νόστιμη, αν μου επιτρέπετε. Του είπα ότι ο κύριο και η κυρία δεν τέλειωσαν ακόμα το δείπνο του να του οδηγήσω εδώ. Σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Α. Δεν έχω καμιά διάθεση να συναντήσω. Θα μου χαλάσει τη χώνευση. τι είναι πάλι αυτή η πολύ νόστιμη κοπέλα που μα Κανένα άλλο τι φαντάζομαι για να διασκεδάσει τις υποψίες μου. Μήπως ο κ. Φένελ νόμισε πως θα παίξω για χάρη του το φανάρι. Λίγει υπομονή και θα διευκρινήσεις το μυστήριο. Όχι, όχι άλλωστε δεν με ενδιαφέρουν πια τα μυστήρια της Τζούλιας και αυτού του Τσαραπέτσινου. Έλα, τόλοι πάμε στο γραφείο γρήγορα. Περάστε, παρακαλώ. Α, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Τζέβονς. Λοιπόν, αυτό είναι το άντρα του Σάιν έχει τραγ. Τρομερό. <laughs> <laughs> Τζέβον, ο κύριο και η κυρία είναι καλά. Πολύ καλά, ευχαριστώ κύριε. Τώρα τελειώνουν το δείπνο του. Αν μην του ενοχλήσει, θα περιμένουμε. Ξέρεις Άιδη, και ο Τζέβον ήταν ηθοποιό πολλά χρόνια. Αλήθεια, mm. είσαστε ηθοποιό? Mm, ναι. Για φαντάζομαι και εγκαταλείψατε τη σκηνή. Είναι μια περίεργη ιστορία δεσπονή που δεν θα την αναφέρει κανένα ιστορικό του θεάτρου. Έπαιζα τότε το ρόλο του μέτρη Ντοτέλ σε ένα έργο του Σόμα Σετ ξέρετε, στο γράμμα. Πρωταγωνιστούσε φυσικά η κυρία Λάμπερτ. Κάποιο βράδυ είχαν σπίτι τους ένα μεγάλο πάρτι, αλλά δεν έβρισκαν μέτρη Ντοτέλ. Με παρακάλεσαν λοιπόν να παίξω το με, Μέτρο στο σπίτι τους, ε, μόνο για μια νύχτα. Φαίνεται πω θα ήσουν σπουδαίος. Ε, φαίνεται. Τόσο σπουδαίος που 15 χρόνια στο θέατρο δεν έπαιξε ποτέ άλλο ρόλο από Μέτρο. Οπωσδήποτε δέχτηκα και πήγα σπίτι τους Και σημειώσατε τόση επιτυχία που ακόμα παίζετε τον ίδιο ρόλο ε. Μάλιστα Δεσποινής <laughs> Και δεν νοσταλγείτε καθόλου τον παλιό καλό καιρό Τι να νοσταλγήσω Δεσποινής Τις τουρνέ με τα μπουλούκια, τους καυγάδες με τους διαχειριστές που δεν μας πλήρωναν Ή την ουρά που κάναμε μπρο στο σωματείο ηθοποιών για να πάρουμε τρεις δεκάρες επίδομα ανεργίας Α, Τζεύβον, Τζεύβον, μην απογοητεύεις τη δεσποινήδα Κράιτων Είναι και αυτή η ηθοποιός, ξέρεις Ω, oh, αλήθεια, με συγχωρείτε, ε, φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, προπάντων για τι γυναίκε. Ομολογώ, δεν έτυχε ποτέ να δω τη δε στο θέατρο. Ε, πώ να τύχει. Για να με δείτε θα έπρεπε να έχετε μικροσκόπιο. Ο μεγαλύτερο ρόλο που πήξα ω τώρα ήταν εννέα φράσει. Να τι χιλιάσετε. Ευχαριστώ. Ξέρετε όμω σε ποιον τι έλεγα. Στο Λόρεν Ολίβιε. Μάλιστα. Έπαιζα μια καμαριέρα βέβαια. Ε, καλύτερα να κάτσει κανεί δυο λεφτά στον ήλιο παρά ένα χρόνο κάτω από τη βροχή. Ναι, δεν λέω. Αλλά βαρέθηκα πια το δίσκο και το κοντάρι. Η κυρία με ζήτησε. Μάλιστα, κυρία, η αυτού υψηλότη είναι έτοιμη να δεχθεί του μάρτυρε. Ε, φτάνει πια. Ε, καταλαβαίνω. Σα εύχομαι καλή τύχη, δεσπινή. Ο κύριο και οι δεσπινή θα με χρειαστούν άλλο. Όχι, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζέβον. Ευχαριστώ. Άιβη, <laughs> άιβη. Δεν πρέπει να τον λες, κύριο. Γιατί, αφού είναι παλιό τοπίο, δεν έχει να κάνει. Τώρα είναι μέτρα. Όταν τον λες, κύριο, είναι σαν να του λε δεν παίζει πολύ καλά το ρόλο του. Έστω. Τον καίμιεν. Με πιέναν κρυάδες όσο τον άκουγα... Γιατί... Ε, Μας σκέψουμε τι ελπίδες ξεκίνησε κάποτε... Τι όνειρα... Καλή ώρα όπως εγώ... Και δες πώ κατάντησε... Δεν βλέπω... Δεν βλέπω να κατάντησε καθόλου... Έχει μια πρώτη στάξιο θέση, Η Γκόσυλην τον αγαπάνε σαν αδελφό του Και εδώ βρίσκεται σαν στο σπίτι του... Καημένε μου Τόμ... Δεν έχει ιδέα από θέατρο... Ο Ιθοποιό μόνο σε ένα μέρο νιώθει στο σπίτι του, απάνω στη σκηνή. Όλα τα άλλα είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Οπωσδήποτε, εγώ καλύτερα έχω να πεθάνω αμέσω παρά να καταντήσω σαν κι αυτόν εδώ. Δεν υπάρχει φόβο. Εσύ έχει πολύ ταλέντο, Άιβι. Δεν ξέρω αν έχω πολύ ή λίγο. Σουρκίζομαι όμω πω θα κατεβάσω γη και ουρανό για να πετύχω. Α πάρω ένα ρόλο τη προκοπή στα χέρια μου και σου λέω εγώ. Μα γι' αυτό ακριβώ έφερα εδώ απόψε. Ναι. Από πού και να πάρει εμένα η Τζούλια Λάμπερτ στο θειασό τη. Για τα μαύρα μου τα μάτια. Όχι, αλλά για τα δικά μου. Τι λέτε. Χωρί περί μπορώ να πω ότι έχω πολύ νεπειρογύε επάνω τη. Ναι, αν τη είστενε κανένα παλιό συμμαθητή σου ή καμιά χοντρή με σόκοπη, μπορεί και να σούκανε το χατήρι. Αλλά εμένα. Λες να υποψιαστεί τίποτα. <χωρίς> διάβολε, δεν είναι και καμιά χαζή. Ε, κι εγώ δεν είμαι κανένα τέρα. Τέλο πάντων, πες της πω με ξέρει από παιδάκι. Πω με παίζει τα γόνατά σου. <χωρίς> Ψέματα. Όταν ήμουν μικρή, χαζέ. Και το νου σου, κακομοίρη μου, μη σου ξεφύγει λέξη για το Σαββατοκύριακο που περάσαμε μαζί. Όπω θες αλλά δεν βλέπω για ποιο λόγο να τη πω ψέματα. Δεν βλέπει, ε. Εγώ βλέπω και παραβλέπω. Και πίστε ψέμε. Ξέρω τι γυναίκε καλύτερα από σένα. Λοιπόν, μόκο. Έστω. Αλλά να ξέρει, δεν είμαι καθόλου δυνατό στα ψέματα. Κάνει μια ηρωική προσπάθεια για χάρη μου. Επέξε και εσύ λίγο θέατρο. Δηλαδή. Δηλαδή, δηλαδή να είσαι πολύ ευγενικό μαζί τη και να γνωρίσει εντελώ την παρουσία μου, μπήκε. Μπήκα. Είσαι βέβαιος πως υπάρχει ρόλος για μένα στη Λόλα Μοντέζ. Ναι, σου λέω. Η Τζούλια μου διάβασε όλο το έργο μια νύχτα. Έχει μέσα ένα ρόλο χορεύτριας που θα γλύφει στα δάχτυλά σου. Παίζει και στις τρεις πράξεις. Ναι, αλλά το έργο έχει τέσσερις πράξεις. Ε, δεν πειράζει χαλάλι. Τόμ, αν παίξω αυτό το έργο με την Τζούλια Λάμπερτ και το Μάικ Γκόσλιν... Γεια σου, Τόμ. Γεια σου, ε, <laughs> Καλησπέρα, δεν πειράζει, Ρότζερ. Η δεσπονή Ιβί Κράιτον, ηθοποιό. Ο... Είμαι ο άσημο γιο του διασύμου ζεύγου Λάμπερτ Γκόσλιν. Χαίρομαι πολύ. Ο Τόμ, ο κύριο Φένελ μου έχει πει ένα σωρό πράγματα για εσά. Ναι, και καλά και κακά, κυρί, κυρία Μπερλίνα. <laughs> καλά, μόνο καλά. Σα λένε Ρότζερ και παίζετε μαζί τέντ. Δεν είναι έτσι. Παίζαμε, άλλοτε. Αλλά τώρα τελευταία ο Τόμ με έχει εγκαταλείψει, ασπλάθινο. Α, ε, δουλειά στροτζέ, έχω πνηγεί από τότε που άνοιξε δικό μου γραφείο. Ε, φταίει και η μαμά για αυτό, ψέματα. Έχει χαλάσει τον κόσμο να τηλεφωνήσει του γνωστού τη για σένα. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, φάνηκε πολύ καλή μαζί μου. Θα γίνετε κι εσεί ηθοποιό, κύριε Γκόσλινγκ. Θεός φυλάξει. Γιατί? <laughs> Τόσο κακή ιδέα έχετε για μα. Όχι, αλλά έχω πολύ περισσότερο ταλέντο για θεατή παρά για ηθοποιός. Κρίμα. Με το όνομα που έχετε όλες οι πόρτες θα ένοιγαν μόνο τους μπροστά σας. Ναι, αλλά βλέπετε εγώ έχω και εγώ το βίτσιό μου. Θέλω να ανοίγω εγώ τις πόρτες από όπου θα μπω. Έλα! Έλα Ραλφ, έλα μέσα. Θα πάρουμε εδώ το καφέ μας. Τον! Τον, επιτέλους! <laughs> <laughs> Τι έχεις; <έγινε? laughs> σε περιμέναμε από το πρωί. <laughs> ναι, ξέρεις, ε, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά... À, ε, να σου συστήσω μια καλή μου φίλη που πήρε το θάρρος να φέρω μαζί μου. Η δεσποινής Άιβι Κράιτον. Η κυρία Τζούλια Λάμπερτ, Ο κύριος Τάμερλιν. Ε, χαίρο πολύ, ναι. Καλώς ήρθατε, δεσποινής. Κυρία μου. Και τώρα, πε μου το. Πε μου, πώς πέρασε αυτές τις δυο μέρε με νηστεία και προσευχή. Ε, λυπάμαι πολύ, Τζούλια, αλλά αναγκάστηκα να πάω στο πάρκερ. Με ήθελε πηγόντω για μια υπόθεσή του. Α, βλέπω έχει μεγάλα παρεδώσει με του μεγιστάνε του πλούτη, μπράβο. Ε, ναι, ναι, ναι. Τον τελευταίο καιρό είδα ότι είναι πολύ εύκολο να γνωριστείς με του λεγόμενου πλούσιου. Mm -hmm. Φτάνει να ελπίσουν ότι μπορεί να του βοηθήσει να ξεγελάσουν την εφορία. Ναι. Mm -hmm. <laughs> και στο σπίτι του Πάρκερ γνώρισε την Εσπίνιδα Κράιτ. Όχι, όχι. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ah. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ah. Α, ξέρω από παιδί. Αλλά είχαμε να ιδωθούμε πάρα πολύ καιρό. Το συνάντησα τυχαία σήμερα και όταν έμαθα πω θα ερχόταν εδώ. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό και τον παρακάλεσα να με πάρει μαζί του. Άλλωστε ο κύριος Φένερ μου είπε πόσο καλή και βγαίνει και άιστε. Κι έτσι προτίμησα να διατρέξω τον κίνδυνο να με θεωρήσετε κακομαθημένη. Παρά να χάσω την ευκαιρία να γνωρίσω την Τζούλια Λάμπερτ και τον Μάι Γκόσλιν. Σας ε... παρακαλώ να με συγχωρέσετε. Τζούλια, θα ήθελα να σε παρακαλέσω για κάτι. Ναι. Για τη δεσποινίδα Κράιτο Ξέχασα να σου πω ότι είναι ηθοποιός. Όχι, δα. Πέφτα απ' τα σύννεφα. Το ήξερες. Ε, το μάντεψα. Η άρθρωση, το μακιγιάζα, ακόμα και τρόπους που περπατάει η δεσποινής δεν αφήνουν καμιά αφιβολία. Ναι. Αλλά δεν ήξερα πως είχες κι άλλους φίλους στο θέατρο εκτός από μας. Ε, μα σου είπα ότι την ξέρω από... Από, από μωρό. Ναι, ναι, ναι. <laughs> ε, λοιπόν, σκέφτηκα... Ε, φυσικά εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά Αλλά νομίζω ότι η Δεσποινής Κράιτον Θα ήταν ό,τι χρειάζεται για το ρόλο της χορεύτριας Στη Λόλα Μοντέζ Α ναι, ναι. Ξέρεις με τι διανομή ασχολείται ο Μάικ Εγώ δεν ανακατεύω ε. Θα του πω ο Δεσποινής Να σας ακούσει καμιά φορά Όμα θα ήταν υπέροχο Μήπως θα μπορούσα να έχω το χειρόγραφο μερικές μέρες νωρίτερα να το μελετήσω ε, Φυσικά πρέπει να σας δοθούν όλα τα του Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Ας ελπίσω πως δεν θα πεθάνω από το τρακ μπροστά στον κύριο Γκόσλιν Είναι τόσο μεγάλος το οποίος Μια φορά λιγότερο μεγάλο από το κοινό εγώ, εγώ τι να σας πω Καλύτερα έχω να παίζω μπροστά σε χίλου παρά σε έναν μονάχα είναι τρομερό. Εμένα το λέτε. <laughs> λοιπόν, θυμάμαι όταν πρωτοπήγα να μ' ακούσει ο Τσαρλ Σλόττον, ε, ε, ε, τότε είχε δικό του θέατρο. Μ' να λέω, να λέω, να λέω, ω που μπάλιασε η γλώσσα μου. Στο τέλο σηκώθηκε απάνω και μου είπε: Από τότε που έχω αυτιά και μάτια στο κεφάλι μου, δεν έχω δει και ακούσει χειρότερη ηθοποιό. Ούτε να μιλήσει μπορεί, ούτε να περπατήσει, ούτε να κάτσει. Και είμαι βέβαιο πω ούτε να ξαπλώσει τη προκοπή δεν ξέρει. Τότε και εγώ άρχισα να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω, σαν το Τζούλια, νομίζει ότι θα μπορούσα να προσιάσω την Άιβη στο Μάικ ε, τώρα. Γιατί όχι. Ρότζερ, που είναι ο πατέρα σου. Στο γραφείο του νομίζω. Ναι, οδήγησε δεσμινίδα Κράιτον και πε του μπαμπάου ότι πρόκειται για το ρόλο τη χορεύτρια. Πήγαινε κι εσύ τώρα. Ο Ρότζερ δεν έχει ιδέα από θέατρο. Πήγαινε. Καλή τύχη Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. <laughs> Ελάτε, πάμε. Πάλι την εφημερίδα για τα άλογα. Μα τέλος πάντων, είναι τόσο σπουδαία αυτά τα τετράποδα. Συχνά που κι από τα δίποδα. Προπάντων δεν θα κερδίζουν την κούρσα. Mm. Αλήθεια, πώς πάει το πουλαράκι σας. Δεν ήξερα πώς έχω πουλαράκι. Ενώ το νεαρό Φένελ. Μαθαίνω ότι τον προπονείτε με πάθος. Τον προπονώ. Ναι, για τη μεγάλη καριέρα. Και ότι έχει ιδιαίτερη επίδοση στις Με κούρσε μεταφορολογικών εμποδίων. <Καχα>, ναι. Ναι, ναι, χτε ξέρει. Τον κάλεσε σπίτι ο Πάρκερ για να τακτοποιήσει τη φορολογική του δήλωση. Δεν τα ακούσατε, Όχι, όχι, διάβαζα. Ο, ο Πάρκερ είπατε που αυτό λεει στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Ναι, ε, έφυγε την περασμένη εβδομάδα. Τον είχα δει πριν από μερικέ μέρε και μου έλεγε ότι θα ειμαι εκει εκεί ένα-ενάμιση ένα, μήνα. Είσαστε βέβαιο πω ο Πάρκερ είναι στο Παρίσι. Όπω σα βλέπω και με βλέπετε. Μπα. Δεν μπορεί, κάνετε λάθο. Ε, αποκλείεται. Βάζουμε στοίχημα ένα ε? Γιατί να μου πει ψέματα ο Τόμ. Εννοείται τον κύριο Φένελ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μια φορά σα είπε ψέματα. Πρέπει να φύγω. Ορβά, Τζούλια. Ορβά, μοναδική μου φίλη. Και φρόνιμη, ε! Φρόνιμη! Τρελαθήκατε! Τουλάχιστον φαίνεται αντάξια τη Να την πάρει ο Λυπάμαι πολύ. À... Η Δεσποινής Κράι τον πετάει στα σύννεφα. Ο Μαϊκ την είχε δει τότε που έπαιζε με το Λόνες και του είχε κάνει πολύ εντύπωση. Τόμ, ο κύριος Πάρκερ βρίσκεται στο Παρίσι από την περασμένη εβδομάδα. Ο Πάρκερ... Parker... Ε, ε, ε, μα... ναι, ναι, ναι, φυσικά. Δεν είπα ότι μίλησα μαζί του. Με το γραμματέα του... Κι ο γραμματέας του, μιλήσαμε... του είναι στο Παρίσι. Μου είπε ψέματα. Ε, ψέματα. Πέρασε το Σαββατοκύριακο με αυτή την κοπέλα. Δεν είναι έτσι. Ε, λοιπόν, ναι. Είμαστε μαζί, αλλά όχι όπω νομίζει εσύ. Α, α, ναι, ναι, με συγχωρεί. Κουβεντιάζεται για την εξωτερική πολιτική. Ε? Μην αστείαβεσαι, μην αστείαβεσαι. Η Άιβη είναι παιδική μου φίλη. Φυσικά, αν σου λέγα την αλήθεια, δεν θα με πίστευε γι' αυτό. Δεν θα σε πίστευα και δεν σε πιστεύω. Αυτή η μικρή είναι ερωμένη σου. Το πράγμα φωνάζει μόνο του. Νομίζει πω είμαι τυφλή, Τζούλια. Ε, δεν έκανα κανένα έγκλημα επειδή πέρασα το Σαββατοκύριακο με μια παλιά μου φίλη. Η Άριβη είναι ευχάριστη, διασκεδαστική, μοντέρνα. Τη ηλικία σου, με δυο λόγια. Μην ψάχνει να βρει δικαιολογίε. Φτάνει τον, ω εδώ. Άλλωστε η αλήθεια είναι πω δεν σ' αγαπώ. Προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Το ξέρω. Είχα συχνά την εντύπωση ότι δεν είμαι για σένα παρά ένα παιχνίδι. Ένα πειραματόζω για να δοκιμάσει τη δύναμη τη γοητεία πάνω στα ενδικά χειρίδια του δικηγορικού συλλόγου. Ε, μπράβο. Τουλάχιστον, αν δεν σε διασκέδασα αρκετά, σου ακώνησα όμω το μυαλό σου. Κέρδο είναι και αυτόν. Αχ, να και ο Μάικ. Να ο Μάικ με την τόλη. Καλώ του. Τι έγινε δεσπίσει, Κράιτον και ο Κατέβηκαν στον κήπο. Όχι, ευχαριστώ. Πρέπει να πηγαίνω. Πολύ καλά. Μάικ, είχε δει λέει την δε Σκρινίδα Κράιτον στο θέατρο. Ε, ναι, θυμάμαι αρκετά καλά. Ε, τότε τι θα έλεγε για το ρόλο τη χορέφτρια στη Λόλα Μοντέζ. Θέλει τη γνώμη μου, καθαρά και εξάστερα. Ε, φυσικά. Ε, λοιπόν, θα ήταν μεγάλη ανοησία να παίξει μαζί τη. Μα είπατε πω είναι πολύ καλή. Ναι, μη φοβάσαι τον. Δεν πρόκειται ούτε για το ταλέντο τη, ούτε για το ρόλο τη. Αλλά για μένα. Ο Μάικ θέλει να πει πως δεν με συμφέρει να παίξω μαζί της Επειδή η δεσμιλής Κράιτον είναι πολύ πιο νέα, πιο χτυπητή Και προφανώς πιο όμορφη από μένα Α, oh, Τζούλια, μη λες ανοησίες Εσύ δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα από καμιά ηθοποιό Ο Μάικ θέλει να πει Είχε να πει αυτό που είπε στην ηλικία μου δεν φτάνει να φροντίζει για το δικό σου πρόσωπο μονάχα. Πρέπει να φροντίζει και για τα πρόσωπα των γύρω σου. Και επί του προκειμένου το καλό που μου θέλω είναι να αγκαζάρω καμιά καμπούρα, αλήθωρη και κουτσί για να παίξει το ρόλο τη χορέφτρια. Έτσι δεν είναι αγάπη μου. Α, ε, έχει πάντα έναν τρόπο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Λάμπερτ, ο γιο σα είχε την καλοσύνη να μου δείξει τον κήπο σα. Είναι θαύμα. Σαν τεκόρ για το όνειρο θερινή νυχτό. Ακριβώ. Ε, πρέπει να πηγαίνουμε, Άιδη, είναι αργά. Ναι, βέβαια. Μια στιγμή. Πήρατε κανένα αντίγραφο της Λόλα Μοντέζα; Όχι, κυρία Λαμπέρτο. Κύριος Γκόσλεν μου. Ναι, υποτί... ναι, ναι. ναι. Ευχαριστώ. Πάρτε το δικό μου. Oh. Σας δίνω το ρόλο. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Είναι υπέροχο. Πότε θέλετε να με δοκιμάσετε. Θα σας είπα ότι σας δίνω το ρόλο. Δεν χρειάζεται να σας δοκιμάσω. Θα τον παίξετε οπωσδήποτε. Oh, Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα κάνω το πάνει για να σα ευχαριστήσω. Θα κύριε πάρτε λάρτιμα από εδώ γιατί θα βάλω τα κλάματα. Όχι πριν από το φινάλε τη δεύτερη πράξη. Ευχαριστώ Τζούλια Δεν φανταζόμουν ότι η υπεροχή γυναίκα. Ε, Έπρεπε να τη ρωτούσατε, θα σα το έλεγε. Κύριε Γκόσλιν, σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν υπάρχει λόγο. Αν ήταν στο χέρι μου δεν θα παίρνατε αυτό τον ρόλο. Μα εσεί με είδατε. Οπωσδήποτε θα τον παίξετε. Αφού το θέλει η Τζούλια Λάμρ. Και θα τον παίξετε πολύ ωραία. Καληνύχτα σας, Δεσποινής. Θα σου εξηγήσω στο αυτοκίνητο, Άιβι. Και τώρα πάμε. Ε, καληνύχτα. Καληνύχτα, Τζούλια, Μάικ, Ντόρι. Καληνύχτα. Ρότζερ, καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ώστε έτσι, Μάικ. Έτσι. Νομίζει πω η δεσπονή Κράιτον θα με κάνει σκόνη. Ε? Σου είπα τη γνώμη μου. Αλλά φαίνεται πω δεν έχει καμιά σημασία μπροστά στην επιθυμία σου να φανήσει ευχάριστη στο νεαρό προστατευόμενο σου. Ίσα, ίσα. Η γνώμη σου με έκανε να τη δώσω το ρόλο. Ε, τότε γιατί δεν αποφασίζει μόνη σου και για του άλλου ηθοποιού. Γιατί όχι. Έτσι, ε. Λοιπόν, σε συμβουλεύω να βρει κάποιον και για το δικό μου ρόλο. Ε, μα έλα τώρα, Μάικα. Μην προσπαθεί να με τρομάξει, αγάπη μου. Μόνο μια επιδημία οστρακιά θα συμφόντιζε εσένα να παίξεις. Και μάλιστα τέτοιο ρόλο. Έλα τώρα, Τζούλια! Έτσι λες, ε. Μην είσαι και τόσο βέβαιη. Άλλωστε την οστρακιά την έχουμε κιόλας στο σπίτι μας. Λέγεται Tom Fennell. Ε, ε, εμένα θα μου επιτρέψετε να κάνω μια βόλτα στον κήπο. Είπατε τίποτα. Πολύ καλά. Μάικ. Τι ήθελε να πει, Ήθελα να πω ότι μπούχτισα πια. Τι. Δεν μπορώ να ανοίξω μια πόρτα του σπιτιού μου... και να μην πέσω πάνω στον κύριο Φένελ. Εισήχασε. Από εδώ και μπρος θα κάνει μαύρα μάτια για να τον δεις. Μπα. Βρήκατε κανένα μέρος λιγότερο πολυσύχναστο. Μάικα, γίνεσαι πρόστιχο. Εγώ και κάτι άλλο. Εσύ είπες στην τόλη ότι χωρίσαμε. Μπορεί. Τι σχέση έχει. Κι έπειτα με συμβούλεψες φιλικά να κοιμηθώ μαζί τη. Το είπα για να σου κάνω οικονομία. Η δόλια έχει τα μέσα να αγοράζει μόνη της να Παλτά Και δεν σου πέρασε από το μυαλό η ιδέα πως ένας άντρας νιώθει βαθιά ταπείνωση Όταν βλέπει τη γυναίκα του να τον σπρώχνει στο κρεβάτι μιας άλλης Ομολογώ ότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ήταν ανάγκη να σπρώξω έναν πρωταθλητή του άλματο σε κοντό Για να επιδείξει ένα τάσο δάχαντα Κι όμω το έκανε. και ξέρω γιατί επειδή έτσι δεν θα μπορούσα να βγάλω τσιμουδιά για τι γελίε σχέσει σου με το φέρεο. Ωραίο άλοθη αυτό. Κρίμα που δεν το σκέφτηκα. Είτε το σκέφτηκε είτε όχι. Το γεγονό είναι ένα. Όλο ο κόσμο λέει ότι η Τζούλια Λάμπερτ έχει ζυγκολό. Ξέρετε! Μπορεί να μην του δίνει ακόμα λεφτά. Οπωσδήποτε χάλασε τον κόσμο για να του προμηθεύσει πελάτε. Το τι ίδιο κάνει. Πελάτε προμηθεύω και στον κομωτή μου και στον παππούτσί μου. Να όχι με την ίδια μανία. Ίσως επειδή ο σου δεν είναι κεραστή σου. Και αν ήταν. Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά. Είναι. Δεν θα επιτρέψω ποτέ στη γυναίκα δεν μου. Δεν είμαι γυναίκα σου. Είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω. Για τους άλλους είσαι πάντα η κυρία Γκόσλη. Απατάσαι. Είμαι αυτό που ήμουνα πάντα. Η Τζούλια Λάμπερ Μια φορά δεν θα σου επιτρέψω να μεγελιοποιήσει στα μάτια όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. σω φαντάζεσαι πω ίσω μη υδρόγειο σφαίρα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ασχολείται πρωί βράδυ με τη μεγαλοφύλα σου. Mm. Καημένα μου Μάικα. Μην ανησυχεί. Δεν είσαι παρά ένα θεατρίνο ανάμεσα σε χιλιάδε άλλου. Και κανένα δεν σκοτίζεται για σένα εκτό από τη φιλτάτη μα την τόλη. Που η μόνη τη περγαμηνή ότι κατάφερε να θάψει εν καιρό έναν Φοβάμαι ότι μπήκα στην πιο ακατάλληλη ώρα. Ναι, μάλλον. Ε, ε, φυσικά δεν ήθελα να. Ε, πω... Δεν πειράζει, Τζούλια, σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Αυτά τα πράγματα είναι πάντα δυσάρεστα. Όμω, Μάικ, τ'άχω μαζί σου. Μου είχε υποσχεθεί πω θα ήσουν πολύ προσεκτικό. Λοιπόν, Εντάξει, το έλεγες με τρόπο. Μα Δεν τη είπα τίποτα. Δεν τη. Μα ακουγόσαστε στον κήπο. Βρισκόμαστε ακόμα στον πρόλογο. Νομίζεις πω είναι εύκολο να πει κάτι τέτοιο. Μπορώ να μάθω κι εγώ περί τι ν' ως πρόκειται, ε, Τίποτα, τίποτα, Χρυσή μου. Θα σου πει ο Μάικ. Εγώ πάω να κάνω κι άλλη μια βόλτα στον κήπο. Όχι. Θα μείνεις. Θα μείνεις, Χρυσή μου, και θα μιλήσει. Εμπρό, λέγε. Όπως θες. Αλλά νομίζω καλύτερα να σου το πει ο Μάικ. Τέλος πάντων. Αποφασίσαμε να παντρευτούμε, Τζούλια. Τι. Ο Μάικ και εγώ θα παντρευτούμε. Θα... Ε, ε, ε, εσύ και; εσύ θα... Ναι, Τζούλια. Άλλωστε είμαστε βέβαιοι, έτσι δεν είναι Μάικ, πως δε θα έχει αντίρρηση. Αντί... Δηλαδή... Δηλαδή ο Μάικ Μαϊκ... Και εσύ θα... Θεέ μου... Παιδε, δεν κάθισε αγάπη μου. Ναι, Λυπάμαι, Τζούλια, μα ξέρω πως δε θα υποφέρεις για πολύ. Ο Μάικ δεν ήταν για σένα πια παρά μια συνήθεια. Μένατε μαζί μόνο από κεκτημένη ταχύτητα και για λόγου καθαρά επαγγελματικού. Θα. θα παντρευτείς το Μάικ. εσύ. Αγαπιόμαστε, Τζούλια. Αδύνατον. Ο Μάικ δεν θα παντρευόταν ποτέ μια γυναίκα που δεν την αγαπούσε. Δεν σε αγαπάει. Και βέβαια μ' αγαπάει. Σου λέω δεν σε αγαπάει. Δεν μ' αγαπάει. Όχι. Μάικ, δεν νομίζει πω θα μπορούσε ε. να πάρει και μέρο συζήτηση. Ε. ναι, ναι. Ναι, ε, βέβαια ε, είναι κάπως δύσκολο. Ε, πρέπει να φανείς λογική, αγάπη μου. Λυπάται ε, να τη λε συνέχεια, αγάπη σου και αγάπη σου! Δόξα τω Θεώ, έχει όνομα! Ε, με συγχωρεί, είναι συνήθεια. Δεν την αγαπά, Μάικ. Δεν την αγαπά. Α, όχι, όχι. Επέστη το λοιπόν και μόνο να τελειώνουμε. Τι. Πώ μ' αγαπά για όλα, Μην αρχίζει να φωνάζεις κι εσύ τώρα. Αγαπώ την τόλη, Χρυσή μου. Είναι αλήθεια. Ψεύτη. Εσύ αγαπά την τόλη. Α γελάσω. Σε ξέρω αρκετά καλά, Χρυσέ μου. Σε ξέρω καλά. Εσύ δεν αγαπά παρά ένα πράγμα μόνο στον κόσμο. Το θέατρο. Η ντόλη δεν είναι το θέατρο. Η ντόλη δεν είναι τίποτα. Είναι ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. Που λέει ο λόγο. Ναι, ναι. Δεν έχει καμιά θέση ανάμεσά μα, Μάικ Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που μας αγαπάνε Επειδή είμαστε για αυτούς η εικόνα του ιδανικού ζευγαριού Η Τζούλια Νόμπερτ και ο Μάικ Γκόσλιν Ο Φιλίμον και η Βακχής του θέατρου Και τώρα τώρα τι θα είμαστε Μάικ Ο Φιλίμον, η Βακχής και ποιος ακόμα Η Κλεοπάτρα, η Μεσαλίνα Ευχαριστώ και πάλι. Τώρα μπορείς να κλείσεις την αυλαία, Τζούλια. Πολύ ωραίο το νούμερο που μας έπαιξε, αλλά είναι από άλλο έργο. Mm. Ο Μάικ εγκαταλείπει το θέατρο. Τι είπε. Ο Μάικ εγκαταλείπει το θέατρο. Τρελάθηκε. Όχι, Τζούλια, είναι αλήθεια. Στο κάτω-κάτω, το θέατρο δεν είναι το παν στη ζωή. Δεν είναι το παν. Έτσι νόμιζα κι εγώ τώρα. Αλλά η δόλη μου άνοιξε τα μάτια Σου άνοιξε τα μάτια mm. Θες να πεις πως σε στράβωσε Έλα τώρα αγάπη μου ε, ε, Τζ, Τζούλια ήθελα να πω Εισήχασε ε, ε, ε, ε, Οπωσδήποτε μην ανησυχείς Φροντίσαμε για σένα Την καλή μου τη δόλη Φροντίσατε α? Τηλεφωνήσατε στο γυροκομείο Θα μου δώσουνε καλό δωμάτιο Ανατολικό μεσυμβρινό ελπίζω Δίνεις ανόητη Ξέρουμε καλά πως θα τα βγάλεις πέρα μια χαρά και μόνη σου. Wraps. Όσο για την εταιρεία μας βρήκαμε και δύο έναν τρόπο... Με... Εσύ σκοτωθήκατε στη δουλειά δηλαδή για μένα. Ο Μάικ σου παραχωρεί το μερίδιό του και εγώ το δικό μου. Έτσι μένεις μόνη ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του θεάτρου Σίντονς. Ευχαριστημένη. Ευχαριστημένη, λέει. Κατασυγκινημένη. Και τι ωραία λύση, θα ανταλλάξω 18 χρόνια ευτυχίας Με ένα έτοιμο θέατρο Κουρδισμένο στην ενδέλεια Τζούλια σε παρακαλώ Έχεις δίκιο Στο κατοκατό δεν είσαστε υποχρεωμένοι Να φανείτε τόσο καλοί μαζί μου Λοιπόν όλα τακτοποιήθηκαν Και ποια είναι τα σχεδιά σου Τα σχεδιά σας παιδιά ε, σκεφτήκαμε πως θα ήταν καλύτερα για όλους να λείψει ο Μάικ ένα διάστημα από εδώ. Η Ντόλι θέλει να πει πως πρέπει να ξεκουραστώ. Ναι, λέμε να πάμε μια κρουαζιέρα. Φεύγουμε σε 8 μέρες. Φθέω. Σε. Σε 8? Και η Λόλα Μοντέζ. Θα την ανεβάσει μόνη σου, Τζούλια. Χωρί εσένα. Αλλά Μάικ. Μάικ δεν το λέει σοβαρά. Α. Εγώ δεν έχω ιδέα από επιχειρήσει, το ξέρει. Μπορεί σε... να σε βοηθήσει ο κύριο Φένελ. Πολύ σωστά. Και πολύ έξυπνα. <laughs> και ο ρόλος σου. Ο ρόλο σου! Ποιο θα. Φροντίσαμε τον... και γι' αυτό. Ο Πίτερ Γκριν είναι ελεύθερο και δέχεται με τα χαράς. Και τ' άλλα, η διανομή, η πρόοδε, η σκηνοθεσία. Θα τα αναλάβει ο Μάρτιν Μπράουν. Ε, μα καταλαβαίνει, Τζούλια, δεν θα ήταν δυνατόν ύστερα από αυτή την. Τέλο από αυτό. Να εξακολουθεί ο Μάικ, να παίζει μαζί σου. Ναι. Δεν είχα καταλάβει, δεν. No, no, no. Νόμιζε εγώ, Μάικ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, άφησε με. αλλά όχι έτσι. Όχι τώρα. Περιτώ, όχι γι' αυτό, Τζούλια, όλα είναι κανονισμένα. Δεν μπορεί να παρατήσει έτσι το θέατρο. Είναι έγκλημα, είναι προδοσία. Το κοινό μα δημιούργησε. Έχει δικαιώματα πάνω μα. Του χρωστά μια τελευταία παράσταση πριν την αποχαιρετήσει για πάντα τη σκηνή. Μάικ, θα παίξει τη Λόλα Μοντέζ. Όχι, Τζούλια. Εσύ να μου κάνει τσιχάι. Σας αφήνω να λύσετε το ζήτημα μόνοι σας. Μάικ... Δε θέλω η παρουσία μου να επηρεάσει κανέναν. Αδειο, Τζούλια. Μάικ, αγάπη μου, θα σε περιμένω στο αυτοκίνητό μου. Λοιπόν... Αδειο, Τζούλια. Ωστε φεύγες. Ναι. Θα πεθάνεις από πλήξη, Μάικ. Κοντά στην τόλη... θα είσαι πιο μόνος παρά στο βάθος ενός πηγαδίου. Δεν νομίζω. Ωστε 20 χρόνια ευτυχία. 20 χρόνια αγώνε, δάκρυα, χαρέ, δουλειά, δόξα. Θα τελειώσουν έτσι. Θα σβήσουν με μια. Θα καούν σαν ένα πακέτο παλιά γράμματα. Μην παίζει θέατρο, Τζουλιά. Σε μένα δεν πιάνει. Παίζω θέατρο, εγώ! Εγώ! Μόνο θέατρο είναι! Μπράβο, φτάσαμε στο κλου. Εσύ παίζει θέατρο. Και χειρότερα από κάθε άλλη φορά. Λυπάμαι. Που βρήκε τον τρόπο να καταστρέψει ακόμα και την τελευταία σκηνή μα. Αντίο. Όχι! Μη φεύγει! Όχι! Πριν ακούσει αυτά που έχω να σου πω, κύριε Γκόσλινγκ. Είκοσι χρόνια τώρα ήμουνα η ερωμένη σου, η γυναίκα σου, η σκλάβα σου και ο υποβολέα σου. Είκοσι χρόνια σ' ακούω να τρώω τα λόγια σου απάνω στη σκηνή χωρί να βγάλω άχνα. Είκοσι χρόνια παίρνω τι καλύτερε φράσει από του ρόλου μου και στι δίνω. Και είκοσι χρόνια εσύ τι δέχεσαι. Και τώρα θε να φύγει. Φύγε λοιπόν. Έξω από εδώ. Θα παίξω, κοινόλα Και χωρί εσένα, ακού. Και θα την παίξω τόσο καλά, που θα σκάσει από το κακό σου. Μάικ, Μάικ, δεν είναι αλήθεια, Μάικ. Μάμα. Δεν είναι! Μα μένει! Βέβαια είναι αλήθεια! Δεν είναι αλήθεια. Μα ο πατέρα σου, ο πατέρας σου έφυγε, παιδί μου για πάντα. Αυτό ο άνθρωπο ήταν ένα τέρα. τι μου είπε πώ μπόρεσε να μου μιλήσει έτσι εμένα. Εμένα. Καμένη μου μαμά, πάντα η ίδια θέσατε. Πάντα ίδια η... Δόξα το Θεό. Μου μένει εσύ. Θα με αγαπάσαι. Ε? Θα είναι παρηγορίε, θα, θα, θα με μαλώνει, θα με παίρνει την αγκαλιά σου. Ε? Δεν θα χωρίσουμε ποτέ έτσι. Το μάμα, ξέρει πολύ καλά Δευτέρα μπαίνω στη σχολή. Χωρίς Στις... Θεά μου, αλήθεια, ναι. Κι εγώ... Εγώ θα μείνω μόνη. Όλο μόνοι. Τι μεγάλο που μου φαίνεται τώρα αυτό το σπίτι. Μαμά δεν νομίζει πως φτάνει πια το θέατρο. Θέατρο... Θέατρο... Εγώ κάνω θέατρο! Ναι, μαμά, εσύ. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ρότζερ! Ο μπαμπάς σε άφησε, υποφέρει, ωραία. Κάθε άλλη γυναίκα θα αφινότανε στον πόνο τη. Εσύ όμως όχι. Εσύ είσαι ηθοποιό. Ένα αόρατο κοινό σε τριγυρίζει κάθε στιγμή. Έτσι, ακόμα και τον αληθινό σου τον πόνο, τον κάνεις παράσταση. Με λόγια, λιγμού, χειρονομίε. Ρότζερ! Με μισή. Μισό είσαι. τη σου, μαμά δεν μ' άφησε να γνωρίσω από σένα παρά μια σειρά μάσκες που εκφράζουν τη χαρά, τον πόνο ή την αγάπη. Ψέματα! Ψέματα! Σ' αγάπησα μόλι μου την ψυχή. Πιο πολύ και από μένα την ίδια. Κάθε βράδυ η μου σκέψη ήταν να γυρίσω όσο πιο γρήγορα μπορούσα σε σένα Στο, σπίτι, Στο μας. σπίτι μας. Στο σπίτι μας, μαμά. Μα δεν είναι σπίτι μας αυτό. Αυτό είναι σκηνικό. Και εμεί δεν είμαστε οικογένεια, είμαστε θεία σους. Πρώτης τάξεως βέβαια, μην δεν λέω, είναι αλήθεια. Ο Μάικλ Γκόσλιν στο ρόλο του πατέρα. Η Τζούλια Λάμπερ στο ρόλο τη μητέρα. Εγώ στο γιου. Ο Τζέβορν του μέτρη και ο κύριο Τάμερλις του οικογενειακού φίλου. Α, α! Να μην ξεχάσω και τη θεία Ντόλη. Που διέπρεψε στο ρόλο του απομηχανής θεού. Σου απαγορεύω να λες θεία, αυτή την απέσια γυναίκα. Σου πήρε τον πατέρα και μου τον άντρα μου. Δεν ήταν άντρα σου, μαμά. Δεν ήτανε άντρα σου Τι... ναι, δεν ήταν άντρα σου εδώ και 10 χρόνια. Το. το ήξερα. Ναι. Θυμάσαι τότε που με δέχτηκαν εσωτερικώ του φρέριδε. Λίγου μήνες αργότερα εκεί κάτι παλιά γράμματα και σε βοηθούσε. Ε, τότε έπεσε στα χέρια μου η απάντηση του διευθυντή τη σχολή στην αίτησή σου. Έλεγε πω οι φρέριδε δεν δέχονται τα τέκνα διαζευγουμένων γονέων. Χρυσό μου, παιδί. Θα ήταν τρομερό χτύπημα για σένα. Ε, όχι και τόσο. πολύ μικρό τότε και δεν Έπειτα, μαμά, σου είχα τόση εμπιστοσύνη. Και τώρα? Τώρα δεν είμαι τόσο μικρό. Και δεν μου έχει πια εμπιστοσύνη. Είναι τόσο δύσκολο, μαμά. Δεν ξέρω καλά-καλά ούτε πώς να σου το πω. Αν υπάρχει πραγματικά. Όλε ώρε μου φαίνεται πω δεν είναι, είσαι παρά ένα μείγμα από όλου του ρόλου που έχει παίξει. Είναι απέσιο αυτό που λε, ρότριο. Είσαι ένα κόσμο δικό σου, τελείω φανταστικό, που, που δεν υπάρχουν παρά μόνο φαντάσματα, σκιέ. Τέλο πάντων, τώρα επέτρεψε μου, σα να πάω και μυθό. Πήγαινε. Έχω να ξυπνήσω πολύ πρωί για το μάθημα. Λοιπόν, έλα. έλα τώρα, έλα. Καλή είδα, μαμά. <laughs> και έλα, σε παρακαλώ, άκουσε με. Μην κλέσει για τον παπά. Θα ξαναγυρίσει. Δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πια. <laughs> Καληνύχτα, παιδί μου. Θα ξαναγυρίσει, μαμά. Θα ξαναγυρίσει. Καληνύχτα, Εύα. Καληνύχτα, κύριε Ρότζερ. Σου φέρα την είναι σου. Να μ' αφήσει ήσυχη με τα παγκεφάρμακά σου. Ξέρει <laughs> μου και ο Μάικ. Με παράτησε. Τι. Θα παντρευτεί την τόλη και θα αφήσει το θέατρο. Θα αφήσει το θέατρο. Αυτό. Ναι! Και εσύ? Δεν φαντάζομαι να τα παρατήσει κι εσύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Εγώ. Εγώ μόνη μου χωρί εκείνον. Μιλά, κουταμάρε. Η Τζούλια Λάμπερτ δεν έχει ανάγκη κανέναν. Κλάψε αν σου κάνει κέφι, ούρλια. Ξεπάρε σου πλημμύρε, ρίξε του βιτριόλι. Αλλά παίξε! Ακού! Παίξε! Σε αυτό το έργο. Είναι κομμένο και ραμμένο για σένα και εσύ γι' αυτό. Το διάβασες? Και βέβαια το διάβασα, είναι ο καλύτερος ρόλος της ζωής σου Κόβω το κεφάλι μου πω το φινάλε της δεύτερης πράξης Ο κόσμος σταματώσει τα χέρια του απ' τα χειροκροτήματα Νομίζω πως σε βλέπω από τώρα Να σέρνεσαι και να μου γκρίζεις από τον πόνο και να φωνάζεις και να... Όχι Τι όχι Ό, Όχι Τι Όχι Εύα Μπορεί άλλοτε να την έπαιζα έτσι αυτή τη σκηνή Αλλά θα ήταν λάθος Τώρα ξέρω πως όταν όλοι οι τη ζωή τσακίζονται μόνο μιας Δεν φωνάζει ούτε χτυπιάσαι Νιώθεις μόνο ένα το κενό μέσα σου, τίποτα άλλο Μένεις ασάλευτη, με τα χέρια πάνω στα γόνατα Κοιτώντας το κενό Και σωπαίνεις, σωπαίνεις Ναι, έτσι θα παίξω εδώ E ci fa pezzo di Lola Montesi. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι θέλει και εσύ βάλει τα πέρα. Όχι, δεν μπορεί να τη μιλήσει τώρα, είναι στην πρόβα. Ε, με ζάλισες, με το σωματίο σου και το σωματίο σου. Καταλαβαίνει τι σου λέω εγώ. Ή όχι. Η κυρία Λάμπερτ θέλει να είναι έτοιμα τα σκηνικά το Σάββατο. Σε οκτώ μέρε έχουμε πρεμιέρα. Τι τα βάζει μαζί μου. Εγώ είμαι διευθυντή σκηνή, δεν είμαι θεα ε, Με συγχωρείτε, α, α, ακόμα δεν μπορώ να δω την κυρία Λάμπερτ. Ε, Δυστυχώ όταν κάνει πρόβα δεν επιτρέπει να μπαίνει κανένα στη σκηνή. Μακάρι να είναι ο Πάπα. Καθίστε εδώ, φρόνιμα, φρόνιμα, ώσπου να τελειώσει. Με έχουν να τη πω κάτι πολύ σπουδαίο. και αυτά που θα ακούσω εγώ, αν σα αφήσω να δείτε τι σπουδαία θα είναι. Εμ να πάρε Σιγά που να πάρε κι Σιγά. τώρα την κάναμε από κούπε. Κοπανάνε Κοπανάνα εσύ, ή στερα έχει άδικο η Τζούλια που τα βάζει μαζί σου. Θέατρο είναι αυτό, η χωριάτικο παζάρι. Ορίστε, μιλάνε όλοι, μιλάνε. Ναι. Σχι, τώρα θα δείτε. Έβα, έβα, παρακαλώ. Εύα, Έλα. είναι η ανάγκη να δω τη Τζούλια. Πρόκειται για μια υπόθεση με την τράπεζα που πρέπει να την τακτοποιήσουμε αμέσω. Η Τζούλια ξόδεψε όλε τι καταθέσει τη και όμω εξακολουθεί να υπογράφει τσέξα να ήταν αυτόγραφα για τσοβέλπιτε. Τι καινούργη προβολήσει, η περιστροφική σκηνή, τα 14 σκηνήκα, κοστίσανε έναν κόσμο λεφτά. Ε, και τι μας λέτε, εμά. Δική σα δουλειά δεν είναι να κανονίζετε αυτά τα μπιχλιμπίδια. Ναι, αλλά πρέπει τέλο πάντων να μιλήσω μαζί τη. τώρα το θυμηθήκατε. Κάναμε μαύρα μάτια να σα δούμε. Μα, είχα πολλή δουλειά. Η Τζούλια Λάμπερτ δεν είναι ο μόνος μου πελάτης. Α, oh, oh, oh, oh. γίναμε και πελάτες τώρα. Ορίστε, καπανάνα αυτή, τον χαβά μέσα. Ε, τι το κάνουμε εδώ πέρα, έχουμε πρόβλημα μέσα. Ορίστε, εμβέβαια. Θέλει ψωγάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Τέλος πάντων, πες τη Τζούλια ότι θα είμαι στο καπαρίνι της Δεσποινίδος Κράιτον. Βράσ' Α, ο Μουρ. Όχι, όχι, η Εύα, η αμπηγές τη κυρίας Λάμπερτ Ναι, εγώ σας τηλεφώνησα Για τα παπούτσια της κυρίας Λάμπερτ Τι έχουν Είναι στενά Και η μεγαλύτερη ηθοποιός του κόσμου δεν μπορεί να παίξει με την πονάν τα πόδια της Απλούστατα θέλει τα παπούτσια της να είναι πιο μεγάλα από μέσα Και πιο μικρά απ' ε, Τι με ρωτάτε εμένα εσύ είσαι στο παπούτσεις Διάβασε τη γράφη απόψε το standard στα θεατρικά του Όχι, λέει τίποτα για τη Τζούλια Για τον κύριο Γκώστιν Λέει ότι γύρισε από το ταξίδι του με την κυρία Ντάρβι Αμπά, επανέκαμψε του λόγου του Ναι, θα πάρει λέει μέρος στους αγώνες ιστιοπλοείας Έκτακτο Η κακομοίρα η Τζούλια χρειάζεται κάποιον να τη βοηθήσει πιο πολύ από ό,τι χρειαζόταν ο Νόε μια ομπρέλα Και ο κύριος παρασταίνει το σε βάχ θαλασ mm. Λέει ποτέ άλλο. Όχι. Α, α, ναι, ναι. Ο κύριος Γκόσλιν εδήλωσε πως απεσύχθη οριστικά από τη σκηνή. Και η κυρία Ντάρβη από τις θεατρικές επιχειρήσεις. Το οποίον νύπτουν τα σχήρας τους για τη Λόλα Μοντές βγάλει η Τζούλια τα μάτια της. Εκτέλους! Να πάρει, να πάρει, να πάρει! Ποιο χριστιανό μπορεί να κάνει πρόβα με τέτοιο πανηγύρι. Λυπάμαι <συρίζει> <με> τέτοιο... <συρίζει> πολύ, κυρία Λάμπερτ, αλλά, αλλά βλέπετε για να <συρίζει> ετοιμαστεί η περιστροφική σκηνή ως το Σάββατο πρέπει να δουλεύουν νύχτα μέρα. <συρίζει> Αχθέ μου, σύμφωνοι, σύμφωνοι. Αλλά εκτό από του προβολεί και την περιστροφική υπάρχει και κάτι άλλο σπουδαιότερο. Υπάρχει το έργο. Και αυτό δεν θα ετοιμαστεί ποτέ μέσα σε τούτη τη χάβρα. <συρίζει> κυρία Λάμπερτ, ξέρετε, έχουμε άλλο μπλέξιμο. Μπα. Και εγώ νόμιζα πω τελειώσαμε. Ο πρώτο μηχανικό μου έκανε ένα προπολογισμό. Τι πρέπει να πληρώσετε για τα 14 σκηνικά. Είναι να τραβά τα μαλλιά σου. Ε, δεν μπορούμε να κόψουμε μερικά. Ε, γίνεται η δουλειά μα και με, με, με τα 8. Όχι. Θα γίνουν και τα 14 σκηνικά. Ακόμα και αν πρόκειται να μείνω στην ψάθα. Τώρα, να ήταν κι άλλο. Ακόμα και αν πρόκειται όλα Λόλα. Να, να είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του Θεάτρου. Χα! Δεν μα θα μα Εσύ να μου κάνει τη χάρη. Ε, λοιπόν, να βάλουμε μπρο. Φυσικά Πάει καλά, ο Θεός βοηθός Κάνω βλακίες, ε. Mm -hmm. Σύμφωνοι Θα ήθελα να ξέρω Τι θα έκανες εσύ αν βρισκόσουν Απ' τη μια μέρα στην άλλη κατά μόναχη Όλη μου τη ζωή είχα έναν άντρα κοντά μου Αυτός έβλεπε, σκεφτόταν έτρεχε για μένα Τι ώρα είναι ε. Κοντεύει εξήμιση Εξή. Ο Θεέ μου, ο Θεέ μου Κι είμαι σαν σκιάχτρο που είναι το ρούσμο. Έλα, έλα με γρήγορα και αν επιτρέπετε, για ποιον ακονίζει τα δόντια σου, Για τη θεία πρόνοια. Φαρμακόγλωση. Mm. Τι στοιχημα βάζει πω θα έρθει σε 10 λεπτά να με γλιτώσει από όλε τι κουτούρε ενώ, Και το ξέρει η θεία σου η πρόνοια πω έχει κουτούρε. Ναι. Του έστειλα με τον Τάμερλι ένα γράμμα που θα του σκίσει την καρδιά. Εγώ φαντάζομαι πω μάλλον αυτό θα σκίσει το γράμμα. Είσαι ανόητη. Mm. Τον ξέρω καλά το Μάικ. Θα έρθει αφού Έβαλα στην πάντα την περηφάνια μου και τον παρακαλούσα να περάσει από εδώ κατά τι μετά. Αν του χειμώνα και λίγοι! Ποιο είναι? Μπορούμε να πούμε, ε, Μα φυσικά. Περάστε, ναι. Καλησπέρα, Τζούλια. Καλησπέρα, Ντόρι. Ο Μάικ που είναι? Δεν θα έρθει. Δε... Γιατί. Να, του έδωσα το γράμμα σα και έκανα την μπορούσα για να τον πείσω. Δυστυχώ δεν δέχτηκε. Και έπειτα η ντόλη σκέφτηκε Κατάλαβα. ότι... Κατάλαβα, η δόλη σκέφτηκε. Ναι, βρίσκω πως αυτή η συνάντηση είναι εντελώς περιττή. Περιτή ή επικίνδυνη. Είπα, περιτή. Ναι, εννοεί επικίνδυνη. Φοβήθηκες απλούστατα, φοβήθηκες. Που θα πει ότι δεν είσαι και τόσο σίγουρη για το Μάικ. Έτσι λες εσύ. Και Πότε με το καλό θα γίνει ο περίφημος γάμος σας Μπήκε στις ελληνικές καλένδες. Το Τον αναβάλαμε από λεπτότητα απέναντί σου Όχι δα Ναι Είπαμε πως δεν θα ήταν σωστό να προσθέσουμε άλλη μια στεναχώρια στις τόσες που έχεις τώρα με το ανέβασμα του έργου Πραγματικά ήταν πολύ λεπτό εκ μέρους τους ε, Τι νοση ήταν η ιδέα α? Του Μάικ Ή της Ντόλι. Τι σημασία έχει Άρα ήταν του Μάικ τι διπλωμάτη που είναι ο Άντρε. Αν νομίζει πω το έκανε αυτό για να αναβάλει το γάμο μα, έχει πολύ μεγάλο λάθο. Και δεν θα αργήσει να το καταλάβει. Σε ένα μήνα θα είμαι η κυρία Μάικ Γκόστρι. Σε παρακαλώ, Ντόλι. Αυτό ήρθε να μου αναγγείλει. Δεν άξιζε τον κόπο. Μπορούσε να μου στείλει ένα φερπά. Όχι. Ήρθα για δύο λόγου. Πρώτα, γιατί έμαθα πω έχει μεγάλε οικονομικέ δυσκολίε. Είμαι πρόθυμο να σε βοηθήσει. Μπράβο, Τόλι. Πολύ ευγενικό αυτό, Τζούλια. Ναι. ναι, ναι. Και ο δεύτερο λόγο. Πρόκειται για το Μάικ. Λοιπόν, άφησέ τον ήσυχο Εδώ είμαστε Α, Καλύτερα να εξηγήσω εγώ στη Τζούλια Άφησέ τον ήσυχο Και σου υπογράφω ένα τσεκ Αυτό δεν θες να πεις Έστω να. Και ξέρει ο Μάικ αυτό το διαβήμα σου Μην ανησυχείς, θα το μάθει Ναι, αλλά μόνο αν πετύχει ψέματα Έτσι θα μπορεί να του πεις πως είμαι μια τυποτένια Έτοιμη να πουληθεί και να πουλήσει τα πάντα Ακόμα και τα αισθηματά τη και τι αναμνήσεις Πολύ φθινό ναι. εμπόρευμα αλλά εσύ θα δίνες τα πάντα για να το αγοράσεις Γι' αυτό ήρθε. Φοβάσαι Φοβάσαι πως ο Μάικ έχει ακόμα κάποια εκτίμηση για μένα Φοβάσαι πως θέλει να με ξαναδεί Και προπάντων τρέμεις Μήπω πατήσει το πόδι του εδώ μέσα Φοβάσαι μήπω τον ξανακερλήσει πάλι το θέατρο. <Κα> παραμύθια Ναι, μόλις σου την πονηριά Έκανες μια μεγαλειώδη γκάφα κυρία Ντόλη Όταν του τη δουλειά του Καταλαβαίνεις τώρα πως δεν μπορεί να την ξεχάσει Το λιοντάρι αρχίζει να τραντάζει το κλουβί του ε? Και εσύ η ανόητη προσπαθείς να κολλήσει τα κάγκελα με χιλιάρικα Καημένη μου τόλη Είναι το ίδιο σαν να προσπαθείς να κρατήσεις τον αέρα μέσα στις χούφτες σου Μπράβο, μπράβο <χαχα> Πολύ ωραία διάλεξη Μόνο που σε πρόδωσε Τζούλια Τώρα ξέρω γιατί ήθελες να έρθει εδώ Μαϊκ, Για να τον ξαναπάρεις πίσω Πολύ αργά δυστυχώς. Το πολύ πέταξε Ευτυχώς που το άρπαξε η δική σου ξάδεργα Σας παρακαλώ, μα σας παρακαλώ. Ζούλια Ήρθα απόψε εδώ μόλι τη φιλική διάθεση να σε βοηθήσω Αλλά βλέπω ότι ήταν χαμένο κόπος Αντίο Βγάλ τα πέρα μόνο σου Κατάλαβες όλα όλο Όλα μάναχοι, ε; Έτσι λέτε κι εσείς Δεν θα ξαναγυρίσει ο Μάικ Ζούλια σας παρακαλώ, κάντε κουράγιο. Μη σκεφτόσαστε παρά μόνο τη δουλειά σας Πρέπει η Λόλα Μοντέ να είναι η Ρεβόνσου που θα πάρετε. Η ρεβόν? Η Ρεβόνσου είναι η αυτοκτονία μου, καλέ μου. Η Λόλα θα μου φάει τα πάντα. Τα λεφτά μου, το θέατρο, εμένα την ίδια. Τα πάντα. Ξέρω καλά τι με περιμένει. Τζούλια, αρνηθήκατε τη βοήθεια τη Ντόλη και αυτό το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει όμω λόγο να αρνηθείτε και τη δική μου. Πείτε μου. Τίποτα. Η μόνη βοήθεια που θα μπορούσα να δεχτώ ήταν εκείνη που ζήτησα. Η βοήθεια του Μάικ, που την αρνήθηκε τελεία και παύλα. Κι εγώ καταθέτω τα όπλα. Τι θέλετε να πείτε. Θέλω να πω ότι εγκαταλείπω το έργο, το θέατρο, την καριέρα μου, τα πάντα. Τζούλια, μα... Τζούλια. Κουράστηκα να παλεύω. Να παλεύω γιατί. Για ποιον. Για τον εαυτό σα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ο κύριο. Και τώρα σας εξορκίζω μιλήσουμε για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο. Πού θα με πάτε να διπνίσουμε. Να διπνίσουμε. Ναι. Πού θα με πάτε. Θέλω να φάω και να πιώ όσο μου κάνει κεφί. Επιτέλους θα μπορέσω να χορτάσω χωρίς να σκέφτομαι τη σιλουέτα μου. Πηγαίνετε στο Σαβόη και κρατήστε τραπέζι. Έρχομαι σε δύο λεφτά. Μα Τζούλια νομίζω... Ναι όχι όχι θέλω να φάω. Ναι μήπως προτιμάτε να πάω να γίνω ολομόναχη. Πολύ καλά λοιπόν, πολύ καλά. Αφού επιμένετε, θα σας περιμένω στο Σαββόη. Ωραίο ντουέτο θα κάνουμε. Δύο απογοητευμένοι που πνίγουν τον πόνο του στο κρασί. Χλέντιμα την αλήθεια. <laughs> <laughs> ναι! Η κυρία βγαίνει έξω. Η κυρία φεύγει. Πε σε παρακαλώ στους τοπίου, πω δεν θα γίνει πρόβα απόψε. Ούτε και αύριο. Μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα. Δεν θα γίνει πρεμιέρα. Θέλετε να πείτε πω δεν θα ανεβάσετε το έργο. Ναι. Καληνύχτα. Τζούλια, δεν είναι αλήθεια, ε? Και βέβαια είναι αλήθεια. Βαρέθηκα. Τα βαρέθηκα όλα. Και πρώτα-πρώτα τον εαυτό μου. Φτάνει πια. Φεύγω. Φεύγω! Δικαιωμά μου δεν είναι. Όχι. Α, ναι, φυσικά Το καθήκον απέναντι στο κοινό και στην ιδέα του θεάτρου Λόγια, λόγια, λόγια Έτσι πιστεύω όταν είμαστε 18 χρονών Αλλά εμάς, ποιος μας λογαριάζει Δεν είμαστε άνθρωποι εμείς, δεν έχουμε σώμα, καρδιά, νεύρα Όχι, όχι Δεν το έχω σκοπό να πεθάνω απάνω σε τούτα τα σανίδια Θέλω να πεθάνω στο σπίτι μου Στο σπίτι σα. Ναι, σαν άνθρωπο, όταν θα έρθει η ώρα μου το είχα πει και εγώ κάποτε αυτό σε κάποιον. Βλέπεις! Στον Χένρι Έβιν. Ήμουν αρστοθία του εδώ και 40 χρόνια. Εκείνο το βράδυ ήρθε στο θέατρο κατάχλωμο, τσακισμένο. Μόλι μπήκε σταμάτησε, δεν μπορούσε να ανασάνει. Κρατούσε το χέρι του πάνω στην καρδιά του. Έτρεξε και τον βοήθησε να ξαπλώσει. Είσαστε πολύ κουρασμένο, του είπα. Μην καθόσαστε εδώ. Πρέπει να πάτε σπίτι σα. Με κοίταξε, χαμογέλασε με κόπο και μου είπε. Μα, εδώ είναι το σπίτι μου, Τζέβοντ. Και βγήκε στη σκηνή. Εκεί πέθανε μισή ώρα αργότερα. Πάνω σε αυτά τα σανίδια. Με συγχωρείτε, κυρία. Πάνω σε αυτά τα σανίδια. Πάνω στη σκηνή. Κι εμένα... Εδώ είναι το σπίτι μου. Κόβα, άκου, άκου, άκου, άκου Πάμε πάρα πολύ καλά, ε, ε Καλά, λέει ούτε λόγος Δεν με γελάει εμένα η μύτη μου πιάσει με την πέλη με... Κουρασμένη Προμερά, αλλά νομίζω πως πάει καλά <laughs> Έριξες καμιά μάτια στην πλατεία ε, Φυσικά Πώς είναι <laughs> Ενθουσιασμένοι, δύο κριτικοί μάλιστα χειροκρότησαν τη κοινής σου της δεύτερης πράξης Χειροκρότησαν, ε, <laughs> ας ελπίσουμε πως θα το θυμηθούν όταν κάτσουν να γράψουν την κριτική τους <χειροκράτησαν> Δε μου λες, τι έγινε με τη μικρή, την Άιβη Τι έγινε, τίποτα Πώς τίποτα σε είδα μια στιγμή που την άπαξε και την έσφιξε στην αγκαλιά σου, αν θέλει να την πνίξεις. Καθε άλλο Ήθελα να την κρατήσω για να μην πέσει η καημένη. Mm. Φυσικά δεν έτσι η το έργο, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ. Αυτή η μικρή είχε τέτοιο τράκα που καβαλούσε δύο-δυο τη φράση Όταν έφτασε το τελευταίο τη μονόλογο, κατάλαβα πω δεν θα τον έφουγαζε ποτέ πέρα. Mm. Ε, τι να κάνω, mm. να την αφήσω να σοριαστεί κάτω, μπροστά στο κοινό. Έτρεξα λοιπόν και την πήρα στην αγκαλιά μου <χ> και <χ> <χ> αυτό είναι όλο. Και κατά τη έφαγε όλο τη το μονόλο. <χω> Έτσι που την κρατούσες με το πρόσωπο χωμένο στο στήθος σου κανένας δεν άκουσε λέξη από τι έλεγε να ακούσει Αφού η ίδια δεν ήξερε τι έκανε Εκείνο που είχε σημασία πια ήταν να τη βγάλω από τη σκηνή όσο γινόταν πιο γρήγορα Είδα και για να την πάω στην Κουίντα Εμένα το λες, πάλευεσαι αδαιμονισμένη να είσαι <χω> Αν την άφηνα θα το ξέρει Κυρία Λάμπερντ, ξέρω ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή, αλλά πρέπει να σας μιλήσω. Φυσικά, Χρυσό μου. Κλείσε μόνο την πόρτα, σε παρακαλώ. Έβα. Ναι, καλά, καλά. Φεύγω. Mm. Θέλω να σα ρωτήσω. Αν είμαι θυμωμένη μαζί σου... Όχι, μικρή, μη σύγχασε. Ξέρω τι θα πει τρακ... όταν μάλιστα είναι δεμπούτ... όταν δεμπούταρεις αυτό το ρόλο... Ε, και τέτοιο ρόλο, μη στενοχωριέσαι. Ε. Όλοι οι ηθοποίοι τα έχουμε περάσει αυτά, μη σε νοιάζει. Τρακ, είχα τρακ εγώ. Ναι. Μα αφού σου λέω, δεν έχει καμιά σημασία. Ξέχασέ το, ξέχασέ το, δεν πειράζει. Μα αυτό πάει πάρα πολύ. Εσείς ρεχτήκατε πάνω μου στη μέση τη μεγάλη γιατί, μα για να σε κρατήσω να μην πέσεις, χρυσό μου Παραπατούσες, τα μάτια σου είχαν γουρλώσει Και τα χέρια σου τρέμανε, όμως φοβήθηκα Φοβηθήκατε, εγώ έπαιζα τη σκηνή μου Προσπαθούσα να εκφράσω όλη την αγωνία αυτή της χορεύτριας Όχι δα Μα εσύ μπέρδευες τα λόγια σου και κόμπιας Δεν μπέρδευα τίποτα και ακόμη βγαίζα επίτηδε για να δείξω την ταραχή μου. Και το κοινό είχε συγκινηθεί, δεν ακουγόταν άχνα στην αίθουσα. Όταν χυμάται πάνω μου, μου χώνεται το κεφάλι στο στήθο σα και με πετάτε έξω από την πόρτα σαν ένα πόδο από βρώμικα Άωστε έπαιζε. δεν το κατάλαβα καθόλου. Πρόσεξα άλλωστε ότι έχει μια τάση να κάνει του κεφαλιού σου. Όποτε σου δίνεται η ευκαιρία βέβαια. Αλήθεια. Ναι, ναι. Παραδείγματο χάρη στην πρώτη μα συνάντηση, στο τέλο τη πρώτη πράξη, ενώ έπρεπε να είσαι μπροστά. Κέθηκε λίγο λίγο στο βάθο τη σκηνή και έτσι με ανάγκη να παίζω με την πλάτη γυρισμένη όλη την ώρα στο κοινό. Μπορεί βέβαια η πλάτη μου να θεωρείται ωραία, αλλά οπωσδήποτε είναι λιγότερο εκφραστική από το πρόσωπο μου. Και αυτό θέλω να βλέπουν οι θέατές Α έτσι τώρα καταλαβαίνω. Θελήσατε να με εκδικηθείτε, καταστρέφοντα μου τη μεγάλη σκηνή μου. Τη μεγάλη σκηνή σου μπερδεύει τι κθητικέ αντονί, παιδί μου. Τη σκηνή μα, αν προτιμάτε. Μα αυτή η σκηνή ήταν η μεγάλη ευκαιρία τη καριέρα μου. Ένα ωραίο ρόλο σε ένα σπουδαίο έργο. Και στο πλάι τη μεγάλη Τζούλια Λάμπερτ. Θα μπορούσε επιτέλου να με προσέξουν οι κριτικοί. Ναι, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Σημειώνω με ιδιαίτερα την πρώτη εμφάνιση τη δεσπνιδό Άιβι Κράιτον. Που το αυθεντικό παίξιμό τη κτλ. Ακριβώ, ακριβώ. Και δεν θα πρέπει εσεί να με κοροϊδεύετε. Αλλά ξέρω γιατί το κάνατε αυτό. Γιατί μου δώσατε το ρόλο και επειδή το τον με τα ίδια σας τα χέρια Επειδή είχα την ατυχία να σας πάρω κάτι Φαντάζομαι ότι θα εννοεί τον κύριο Φένελ Ακριβώς <laughs> Κάνεις λάθος και πάλι Σου έδωσα αυτό το ρόλο εξαιτίας κάποιου άλλου Επειδή κάποιος άλλος είχε πει κάτι άλλο ε, Όσο για την περιπετειά σου με αυτό το νέο Μόνο βαθύτατη ανακούφιση μου προκάλεσε Με παίρνετε τώρα για ηλίθεια Σε Φυσικά δεν μπορώ να πω τίποτα. Δικώς είναι το θέατρο. <laughs> Φαντάζομαι τι θα έλεγες, αν δεν ήταν. Κυρία Λάμερν, βγαίνετε. Θα μπορούσες να χτυπήσεις, ανόητε. Με, με συγχωρείτε, το τράξε. Ναι, καλά, καλά. Έρχομαι. Μας... Εντάξει, Εύα? δεν ξέχασα τίποτα. Όχι, όχι, όχι τρέχα. Έρχομαι, έρχομαι. Εγώ. Ναι. Τα ρόλα αυτά... Έχεις ταλέντο, Άιβε. Πολύ ταλέντο, παιδί μου. Κύριε Ελέησον, πρώτη φορά την ακούω να λέει τέτοιο πράγμα για ζωντανή ηθοποιό. Παράξενη γυναίκα. Μαζί της δεν ξέρεις ποτέ πού να πατήσεις. Μια φορά, το καλό που σου θέλω, κοίταξε να μην τη πατήσεις τον κάλο. Είδε πως επέταξε πριν έξω από τη σκηνή. Λες να μην το πρόσεξα. Κι όμως ξέρεις... Μόλα αυτά τη βρίσκω μάλλον συμπαθητική. Δεν είναι περίεργο. Ε, πάντα βρίσκουμε συμπαθητικούς τους ανθρώπους που μας κάνουν κοπλιμέντα. Μη φοβάσαι, θα σου περάσει. Ευχαριστώ. Είχα αρχίσει είναι ανησυχώ, ξέρει. <laughs> Γεια σου, Εύα. <έλα> <χω> <χω> ο κύριος. Καλησπέρα, Εύα. Πώς θα πας? Ευχαριστώ, καλά. Ώστε... Ήρθατε. Ναι, ναι, περαστικό. Με περιμένουν για το δείπνο. Νόμιζα πω είσαστε στου αγώνε με τα καραβάκια. Ναι, αλλά με πειράζει λίγο η θάλασσα. Το φαντάστηκα. Η κυρία Ντάρβι είναι κάτω στην πλατεία. Πώ? Όχι, όχι. Πού βρίσκονται? Στην πρώτη εικόνα τη τελευταία πράξη, ε. Ναι, ναι, καθίστε, mm -hmm. έχετε καιρό. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω να συναντήσω την Τζούλια. Ε, τότε... τότε τι κάνετε εδώ πέρα. Μακάρι να ξέρα. Έχει ακούσει πω οι αλκοολικοί όταν γιατρευτούν πίνουν ποτέ ποτέ κανένα ποτήρι για να βεβαιωθούν πω έγιναν καλά. Εγώ έχω ακούσει πω οι αληθινοί αλκοολικοί δεν γιατρεύονται ποτέ. Είδατε καθόλου την παράσταση. Ναι, ένα κομμάτι από την πρώτη πράξη και όλη σχεδόν τη δεύτερη. Ω, δηλαδή ίσα ίσα τι σκηνέ τη Τζούλια. Πού κάτσατε, πού κρεφτήκατε, θέλω να πω. Απάνω, στον εξώσιτ. Mm. Ε, και τώρα πρέπει να πηγαίνω. Φυσικά δεν θα πεις στην Τζούλια πως ήρθε Τσιμουδιά ε? Κατάλαβε. τα να, έλαβες ναι. Ορκίσου Σας το ορκίζομαι Πάλιο μαϊμό Λες ψέματα με την ίδια ευκολία που ανασένεις Ακόμα πιο εύκολα κύριε από τότε που έχω πάθει άσμα ε, Δεν κάθεστε λίγο ακόμα έχετε καιρό Να περιμένουν για το δείπνο σου λέω Και φυσικά δεν ξέρουν πως είσαστε εδώ Όχι, όχι. νομίζουν πως βγήκα να πάρω πουρα Τα μέσα ανοιχτά Πολύ φομάρετε τους φίλους σας κυρίε. Εσύ να τη δουλειά σου Αντίο εβα. Το μόνο που σου επιτρέπω να της πείς Είναι ότι Συνάντησες στο δρόμο κάποιον που Σου είπε ότι ήταν υπέροχη Τέλειωσε κιόλα η πρώτη εικόνα. Έτσι φαίνεται. Αχού, η Τζούλια έκοψε όλη τη σκηνή με την πριγκίψα τη Βαβαρία. Τώρα το θυμήθηκα. Α, τώρα το θυμήθηκε. Ναι. Θα σου έλεγα τίποτα για τη μνήμη σου, αλλά έχει χάρη που πρέπει να φύγω αμέσω. δεν προλαβαίνετε, θα πέσετε μύτη με μύτη με την Τζούλια. Μπορώ να βγω από την πόρτα του Υπουργείου. Είναι αμπαρωμένη. Α, αμπαρωμένη! Πότε θα μάθει τέλο πάντων ότι η πόρτα αυτή είναι έξοδο κινδύνου και δεν πρέπει να κλείνει ποτέ. Θα του κάνω ένα πρόστιμο αυτού του. του... Με συγχωρείτε, ξεχάστηκα. Δεν είναι δική μου δουλειά πια. Όχι! όχι. Ωραία, τώρα πιάστηκα στον ποντικό στη φάκα. Ε, Κρυφτείτε αφού τη φοβόσατε ε, τόσο. Ε, ε, πού? Στην καρδαρόμπα, πίσω από τα ε, ρούχα. Ωραία. Μην αφήσετε να μπει κανεί. Ακούτε, κανένας στα παρασκήνια. Κανένας! Έχουμε μόνο πέντε λεπτά διάλειμμα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. μάλιστα. Ούφα. Ακόμα δύο εικόνε και τελειώνουμε. Πάει μια χαρά, ε. Ναι, περίφημα, έξοχα. <laughs> και ο Πίτερ Γκριν ήταν περίφημο. Είδε <laughs> <Η> χειροκροτήματα που <laughs> πήρε. <laughs> Αχ, ήθελα να ήταν από μια μεριά ο Μέγα. Μάικλ Γκόσλιν να τ' ακούγε. <laughs> Θα του πέφτει λιγάκι η μύτη. <laughs> Μια καλή στιγμή, α Όχι, όχι, όχι. Ποιο να είναι. Α, αλήθεια, συνάντησα κάποιο στο διάδρομο και μου είπε ότι σου υπέροχη. Ναι, mm -hmm. Και τι δουλειά είχε στο διάδρομο. Τα πέρασε από την πόρτα του υπόγειου πάλι. Ε. Πότε θα μάθετε να την κλείνετε αυτή την πόρτα. Θα του βάλω ένα πρόστιμο του... Μα είναι έξοδο κινδύνου. Μάικ. Oh. Καλησπέρα, Τζουλιά. Καλησπρά Ήρθες λοιπόν Πέρασα να ρίξω μια ματιά Μου φαίνονταν παράξενο να κάνεις πρεμιέρα χωρίς εμένα Έστω και στην πλατεία Ήταν πολύ ωραία Και εσύ ήσουν έκτακτη. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά Ευχαριστώ Μάικ Ήσουν πολύ ωραία εκεί μέσα στην καρταρόμπα Πολύ Α, α, Είναι όλοι είναι καλά η δόνη Αμφιβάλλω Θα διπνούσαμε με κάτι φίλου στις 11 Φαντάζομαι πως σε αυτή την ώρα θα τηλεφωνήσει στο σταθμό πρώτων βοήθειών Δεν μπορείς να τη τηλεφωνήσεις εδώ όχι, όχι, όχι, πρέπει να φύγω Θα φύγεις Ναι, ήρθα μόνο για λίγο Κυρία Λάνταρ, τα μείγουμε Σου έχω απαγορέψει να φωνάζει που να με πασισεις σε σταγλό; Θα φύγεις δεν θα μείνεις να δεις την τελευταία εικόνα. Το μονολογό μου πάνω στο πτώμα του λυδοβίκου δεν κρατάει ούτε δεκα λεπτά. Α, oh, μην ανησυχείς πια. Το κέρδισε στο παιχνίδι. Αντίο, Τζούλια. Πολύ καλά. Αντίο, α, α. Μάικ. Τι, α, α, α. τι έπαθες. Τι έπαθες. Η καρδιά μου... Α, α. Φεφέστι, ανοίγουμε! Τζούλια, είσαι άρρωστη? Όχι, όχι. Στάσου, μια μικρή ζαλάδα. Δεν είναι τίποτα. Μην ανησυχείς, Το είπα και προχτέ. Θα μου περάσει. Δεν είναι τίποτα. Θεέ μου. Μάικα, Τζούλια. Τζούλια, μην σα λεβεί. Μην κάνει τίποτα. Έβα, Έβα! Γεια, Έβα! Τι είναι? Ένα τον γράγορα. Η καρδιά τη. πάλι νερό! Πάψε, Σταμάτησέ του! Η Τζούλια είναι άρρωστη. Άρρωστη. Θα πω στο κοινό να, να κάνει πέντε λεπτά υπομονή. Πες τους να... πως η παράσταση διακόπτεται. Δεν μπορεί να παίξει. Τι... Μα κύριε... Ακούζεις σου λέω. Έξω από εδώ. Στάσου. Στάσου. Στάσου. Είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Θα παίξω. Καλάτικες. Θα παίξω, ναι, θα παίξω. Βοήθησέ με, αγάπη μου. Μόνο Έτσι. αυτό. Ε, μου περνάει, μου περνάει. Ακόμα λίγο, να. να ναι, ε, εδώ, λίγο, εδώ, εδώ, αριστερά, μα, μα είμαι καλύτερα. Είσαι άσπρη, να το πανίει. Ε, Απού είναι ο ε, ε, ε. Όχι. Για γιατρό, Όχι. Όχι, όχι, δεν θέλω γιατρό. ύστερα, ύστερα από την παράσταση, ναι. Μα τώρα όχι. Όχι, Αυτό δεν άμα απευθύνει να παίξω. Σου το απαγορεύω, ακού. Θα ζητήσουμε συγνώμη από το κοινό mm. και γυρίσει σπίτι. Μα εδώ είναι το σπίτι μου, Μάικ. Λοιπόν, τι γίνεται, ανοίγουμε ή όσο. Ε, είπα πως θα παίξω και θα παίξω. Βράδομαι από μάς, είναι χάλια το πρόσωπό μου Τζούλια, άκουσέ με, δεν μπορείς Ο μονόλογος είναι πολύ μικρός Ναι, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια Και δύναμη, θα σε... Εισήχασε, αγάπη μου, εισήχασε Θα τον παίξω πολύ απαλά, στορκίζομαι Αλλά πρέπει να παίξω Και θα παίξω Τρελή, είστε τρελή Μπορείς να με βοηθήσεις, Μάικ Θυμάσαι το πρώτο έργο που παίξαμε μαζί Ήμουνα μόνη στη σκηνή και είχα τέτοιο τρακ Που δεν ήξερα τι κάνω και όπου πάω Λίγο ακόμα και θα το βάζω στα πόδια Ξαφνικά σε είδα στην Κουίντα Χαμογελούσες και μου κλείσες το μάτι Έτσι Και με μια, μου πέρασαν όλα Και ο φόβος και το τρακ και η κούραση Και τα βγάλα πέρα μια χαρά Μάικα Αν ήθελες να σταθείς και τώρα στην Κουίντα Δεν σου ζητάω τίποτα άλλο Είσαι σπουδαία, γυναίκα, Τζουλιά. Πάμε. Ευχαριστώ. Εύα. Τι είναι. Ε, πώς φάνηκε. Τι. Τεράσι. Τεράσι. Τον αγαπώ, ανοίτη. Μαϊκ Ωστε εδώ ήσουν Ντολή Πώς δε... Έπρεπε να το καταλάβω Γιατί δεν μου το πες Μα δεν ε... Πάθεις με το σπίτι γεμάτο κόσμο Λέγοντας πως πήγαινες τάχανα Πάρεις πουρα Σου ορκίζω μου πως ήταν αλήθεια Τότε τι γυρεύεις εδώ Άνοιξες Τζιούλια κανένα περίπτερο Μη βιάζεσαι την ώρα που αγόραζα τα πουρά, έπεσε το μάτι μου σε μια φύσα τη Λόλα Μοντέ και είπα μέσα μου. Ξέρω πολύ καλά τι είπε μέσα σου και τι έκανε απ' έξω σου. Και στο μεταξύ, εγώ κότεψα να τρελαθώ. Νομίζοντα ότι σε πάτησε κανένα λεωφορείο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ω που κάποιο από του καλεσμένου μα είπε κάτι για την πρεμιέρα τη Λόλα Μοντέ. Και τότε κατάλαβα που ήσουν. Και άφησε όλον τον κόσμο στο σπίτι. Εφυσικά, φυσικά. Μήπω λοιπόν, ήθελε να του κουβαλήσω εδώ για να δουν το μέλλον τη σύζυγό μου να σαλιαρίζει με την πρώην σύζυγό του. Τι εννοεί, σαλιαρίζει. Είδε την Τζούλια. Ναι, αλλά χωρί να το θέλω. Και θα γυρίσει σπίτι εδώ και πολλή ώρα, αν δεν πάθαινε μια φοβερή καρδιακή κρίση. Α, έπαθε και κρίση. Φυσικά! Ε, θέλω να πω, ναι. Για μια στιγμή νόμιζα πω θα μου μείνει στα χέρια. Τελικά όμω έμεινε εσύ στα δικά τη. Μου είπε ότι η παρουσία μου δεν τη έδινε κουράγιο για να τελειώσει την παράσταση. Δεν μπορούσα να τη αρνηθώ. Πες λοιπόν, είναι εντελώ ηλίθιο, Μάικ! Η Τζούλια και η καρδιακή κρίση! Α γελάψω. Δεν καταλαβαίνει σου σε παγίδα και σι έπεσε μέσα σα σα σαν πρωτόβγαλτο μαθητούδι. Εντόλογη, παραλογίζεσαι. Ίσως όμως και να μην είσαι τόσο αφελής Τι θέλεις να πεις. Μπορεί να γύρευες αυτή την πρόφαση στον ουρανό και τη δίκρης ξαφνικά στη γη Πρόφαση mm. Η αντρική σου περηφάνεια δεν άφηνε να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα Αλλά αυτή η απομηχανής καρδιακή κρίση σε έβγαλε από το αδιέξοδο Λοιπόν δεν απαντάς Αναρωτιέμαι μήπως δεν έχεις ολότελα άδικο Πάνε δύο μήνες που χώρισα με τη Τζούλια και σ' ακολούθησα... Σα ανακολουθούσες και εκεί δεν Μπορεί. Βλέπεις, πραγματικά δύο αγάπες. Τη Τζούλια και την καριέρα μου. Ωστό τότε αυτές οι δυο ήταν όλη μου η ζωή. Και δεν ξεχώριζα τη μια από την άλλη. Για μένα η Τζούλια ήταν το θέατρο. Και το θέατρο ήταν η Τζούλια. Ωστω το ομολογείς. Την αγαπάς. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην είμαι παρά ένα που δεν μπορεί να ζήσει δίχως όποιο. Το ίδιο κάνει. Πωστε yeah. έτσι λοιπόν. Εξομολογήθηκα την αγάπη μου σε έναν άντρα... μόνο και μόνο για να τον κάνω να καταλάβει πως αγαπάει μίαν άλλη. Με συγχωρείς, ντολή, αλλά ίσως είναι καλύτερα έτσι. Για όλους μας. Όπως πιο βολικό για μερικούς. Έστω. Αντίο, Μάικ. Θα σου στείλω αύριο το πρωί τις πιτζάμες σου. Φαντάζομαι ότι απόψε μπορεί να κάνεις και χ Τσούλια Μάικ Μάικ yeah. yeah. Νόμιζα πως έφυγες Όχι, όχι ακόμα Ήθελα να σε καληνυχτήσω πρώτα Άκουσα πως ο Τάμερλη δίνει ένα πάρτι προς τη μήν σου yeah, Ναι, αλλά τον παρακάλεσα να με συγχωρέσει Δεν έχω καμιά διάθεση Ε, τότε, τότε θα ήθελες να φάμε απόψε μαζί Μαζί Το λες σοβαρά Σοβαρό <laughs> Θυμάσαι το πρώτο δίπλωμα μας μετά την πρεμιέρα του πρώτου έργου που παίξαμε μαζί Ναι, του σειρανόντε Μεζεράκ Και την ώρα που τρώγαμε το φρούτο σου έκανα πρόταση γάμου Όχι, όχι, Χρυσέ μου, δεν θυμάσαι καλά Την πρόταση μου την έκανε την άλλη μέρα το πρωί Όταν ξυπνήσαμε ο ένας την αγκαλιά του άλλου Τζούλια Σε σοκάρισα Αγάπη μου, με συγχωρείς Ξέρει κάτι, αν δεν φοβόμουν να μην πάθει πάλι τίποτα για ευαίσθητη καρδιά σου, θα σου κάνω και απόψε πρόταση. Μη φοβάσαι. Νιώθω ξαφνικά την καρδιά μου γυρίσω του ελέφαντα. <laughs> Περίεργα δεν είναι. <laughs> αλλεπού, αλλεπού. <laughs> Έλα να σε φιλήσω. Όχι, όχι. Όχι, ναι, ναι. Μετά το δείπνο, ε. Μετά το δείπνο. Όχι. Μάλλον αύριο το πρωί. Στην είσοδο τη κοινή έχει μαζευτεί ένα σωρό κόσμο. Θα υπογράφει αυτόγραφα ω αύριο το πρωί. Όχι, όχι, θα βγούμε από την κυρία Ίσοδο Εύα φώναξε να ταξιδεύει. Αμέσω, κύριε Γκόσλι. Ε, Εύα, ναι. άμα το σκάσουμε, έπε στον κόσμο ότι δυστυχώ κυρία Λάμπερτ έφυγε. Α, τι ωραίο που είναι να έχεις έναν άντρα να σε φροντίζει. Δεν θα πα στο πάρτι του κυρίου Τάμερλι. Όχι, έχω πολύ πιο συναρπαστικά σχέδια για απόψε. Και σου που θα σε περιμένουν. Αυτή. Δεν είναι πραγματικοί φίλοι μου, Έβα. Οι αληθινοί μου φίλοι βρίσκονται εκεί κάτω, στην πλατεία. Ακόμα και όταν είναι άδεια η αίθουσα του νιώθω τριγύρω μου... να με παρακολουθούν. Να μας παρακολουθούν, Μάικ. Όχι, όχι, Έβα. Θα βγούμε από την έξοδο της κινής. Τσούλα... Θα πέσει όλος εκείνος ο κόσμος απάνω σου και θα σε τσαλαπατήσει. Εγώ δεν θα μπορέσω να τους κάνω ζάφτι; Μη φοβάσαι, να φοβηθείς μόνο όταν το βράδυ κάποιες πρεμιέρα. Δεν θα υπάρχει ψυχή εκεί έξω να μας περιμένει Θεατρίνα <laughs> Ναι, βγάλει τη σκούφια σου <laughs> Καληνύχτα Εύα Καληνύχτα Καληνύχτα Εύα Καληνύχτα <laughs> Εμείς φεύγομαι Εύα Κλείδωσε το καμαρίνι μου Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε το έργο των Somerset Mom και Guy Bolton «Η Θεατρίνα» σε απόδοση Μάριου Πλωρίτη Μουσική Στο ρόλο της Τζούλιας Λάμπερτ η Μέρια στο ρολο της Julia λαμπερτ η μερια ρονη ο Κώστας Κανξίδης Ράλφ ο Τέλη Ζώτος Μάικ ο Χρήστος Πάρλας ο Ρότζερ ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος Τόμ ο Τάκης Βουλαλάς η Μαρία Κωνσταντάρου Εύα η Αλίκη Αλεξανδράκη Άιβη η Ελένη Ράντου Μουσική επιμέλεια Ολυμπία Κυριακάκη -Κυριακά Λουκίσα -Κυριακά. Ρύθμιση ήχου Χριστίνα Σκάντζικα Εισηγητής δραματολογίου Βάιος Παγγουρέλης Παραγωγή Δημήτρης Φραγκουδάκης Σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης